Λοιπόν, εδώ είμαστε, αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα, χρονιά πολλά σε όλους. Ελπίζω να μα φωτίσει το Πνεύμα του Άγιο Και ενίδει περιστεράς Έχει ο πρασμία. μία Αυτή τον φωτίζει και κάνει Ότι μαλακία του κατέβει Λοιπόν μια μεγάλη καλησπέρα. Βλέπω εδώ από τον ειρηνικό ωκεανό Ουάσιτον μέχρι... Δω... μέχρι το Brisbane τη Αυστραλία είναι μέσα απαντές. Χρόνια πολλά σε όλους. Έχω φίλους σήμερα εδώ. Δεν έχουμε ε, καλεσμένο Η κυρία Δάγιου θα είναι την επομένη Κυριακή. Έχω φίλους από το τσάτ εδώ. Και θα βγάλουμε και την κυρία Τζάνι στον αέρα. Διότι δεν μπορούσε να έρθει στο στούντιο Έχει το πόδι της Μας πούλησε ο Ιθαγενής Ο Κιψελιώτης Μας πούλησε και ο Νίκος Ήρθε η σχέση του εδώ Είναι ο Τάσος όμως Αλλά αυτός δεν ήρθε Εντάξει του τη φυλάω Καλησπέρα από την Αγγλία, Γερμανίε, εκεί στην Ουαλία, πάνω, στη Γαλλία, όλοι φίλοι είναι μέσα, στην Κύπρο. Χρόνια πολλά σε όλου σα, αγαπητοί φίλοι. Αύριο τελειώνει η ψευδέστηση στα Γιανιού και μετά όλοι τα κεφάλια μέσα. Αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει. Να ήταν να έρθει και ο κύριο Δημήτρη από το Χολαργό μετά τη κυρία του. Δεν ήρθε, δεν ξέρω τι έγινε. Μπορεί να του πέσει σε καμιά λίμνη να πιάσει στο σταυρό και ψάχνει να τη βρει. Μπορεί να αφήσει και εκεί, δεν ξέρει τι γίνεται καμιά φορά. Να καλησπέρι σε όλους που είναι μέσα σήμερα. Και είπαμε ότι οι φίλοι που είναι εδώ εκπροσωπούν το κοινό που κυρίω είναι στο chat. Συνήθως δηλαδή γιατί είναι και φίλοι που δεν τους ήξερα, τους γνώρισα και είμαστε όλοι μια χαρά παρέα εδώ πέρα. Καλησπέρα στη Λίμνο, στη Λάρισα, <coughs> στη Γερμανία, Θεσσαλονίκη βλέπω εδώ. ρε ΛΑΡΙΣΑ ΜΗΙΟΝ ΕΠΤΑ ΒΑΘΜΟΣ Μια χαρά είμαστε αγαπητοί φίλοι Θα το δαγκώσουμε και σήμερα Μην ανησυχείτε Όσοι έχουν δεν έχουν όλοι τέλο πάντων Μια δαγκωματία θα τη ρίξουμε Λοιπόν Είμαι εδώ με φίλους απόψε Έχει έρθει ο Κώστας από τα Φιλαδελφιά Όσον αφορά το τσάτ δηλαδή Είναι η το... αναφορά Ο Τασούλης α, Τη μεταμόρφωση. Οι άλλοι την κοπάνισαν, δεν ξέρω τι έγινε Φοβηθήκανε τώρα Αου, αου Πουλάνε τρέλα στο τσάτ και μετά τους λέει ελάτε εδώ και λέει δεν θα μπορέσω δυσκολεύομαι Τι Εγώ θα καλησπέρισω όμως το Κώστα Από τα Φιλαδέλφια που είναι εδώ τώρα να το γνωρίσουμε περισσότερο Πώς είστε κυρία μου Εξαιρετικά, καλησπέρα σε όλους Να πω ότι Σήμερα Φωτίσαν, αγιάστηκαν τα νερά Όλα Έφυγαν τα καλικάτζαρη. Μπράβο Και η μισή Ελλάδα είδε ασπριμέρα, Λόγω χιονιού Εγώ είπα είδε ασπριμέρα, δεν είπα ε, τίποτα βάζει, Δεν είναι απόρυπη η, η άλλη μισή θα δει τι επόμενε ημέρες Ναι, μετά το Μάιο <laughs> Μετά τις εκλογές Λοιπόν, για λέγε δημιουργάκι μου ε, Κώστα μου Λοιπόν, να δώσω πρώτα απ' όλα ευχές. τι ευχές Ό,τι θες θα λες δικό... υγεία σε όλου γιατί ακόμα βρισκόμαστε σε εορταστική περίοδο. Σωστά. Να ευχηθώ τύχη που χρειάζεται πάντα ναι. σε ό,τι και αν κάνουμε και φυσικά μια πιο ιδιαίτερη ευχή για όλους μας όταν προγραμματίζουμε φέτος κάτι να μην υπάρχει κάποιος παράγοντας τελευταία στιγμή που μας το χαλάει. Ναι. Αυτό είναι ένα ελληνικό φαινόμενο. Συνήθες. Και θα ευχηθώ επίσης για το 18, ως ε, το 19 ως έτος. Ναι. Δύο πράγματα. Ένα εύκολο και ένα δύσκολο. Το εύκολο λοιπόν θα είναι η Ειρήνη για όλο τον κόσμο ε, Εντάξει αυτό είναι τώρα ναι Και όχι ειρήνη, ειρήνη Μεγάλη υπόθεση Σωστό. Και το δύσκολο λοιπόν Γιατί αν σε φαίνεται να υπάρξει ειρήνη σε αυτή τη δύο πλανήτη γη ε, Δύσκολο είναι. Το άλλο είναι ακατόρθωτο Είναι να είναι το 2019 Ένα έτος δικαιοσύνη. Όποιο ε, να πάρουν όλοι όσοι Δικαιούνται τα καλά Και οι υπόλοιποι δρόμο Οι υπόλοιποι το μπούλο δηλαδή Εντάξει, και ήτανε γευγενικός Μέχρι στιγμής Ο φίλος μας εδώ Ο άλλος ο Ντάγκαν Αμέσω είναι αληταριό Ειρηνή λέει και σεξ Ηρήνη Love και and σεξ. Μα γίνεται σεξ με τον πόλεμο Αφού σε πηδάνε όταν γίνεται πόλεμος Ομαδικά Make love not war Έτσι. Λοιπόν, τι πράγματα θα το Ηρήνη και σεξ Αμέσως τι έχουμε πάθει Όλοι μέσα είναι όλοι εδώ Περιμένουν τώρα να ακούσουν Ναι πόλεμο και σεξ λέει ο άλλος Εντάξει αγόρι μου Κάντε πόλεμο και αφήστε το σεξ Στην άκρη δεν σας στέησε, τίποτα Για να λέμε και την αλήθεια τώρα Εγώ έχω σπουδάσει μοριακή βιολογία Και ξέρω τι λέω Δεν ξέρω που να βάλω το μόριο μου δηλαδή Ήμαρτον Χριστός και Παναγία Λοιπόν Κωστάκη Έχουμε ξαναγνωριστεί και νιώθεις πιο άνετα, φαντάζομαι. Πες μας ένα οχι οικογενειακά και τέτοια, ένα γενικό πλάνο και τι είναι αυτό που σε αρέσει μάλλον τι είναι αυτό που σε έκανε να σε αυτά τα ζητήματα που ψαχνόμαστε όλοι και γουστάρουμε και είμαστε εδώ, στον Αλμπέντο κάθε βράδυ και όχι μόνο. <κοί> Γιατί εκφράζεις τώρα και τη δική σου άποψη και... Του ακροατέ, να το πούμε έτσι, κατά κάποιο τρόπο, οι οποίοι σε ακούνε από τον Ειρηνικό μέχρι την Αυστραλία. Να ξέρει. Χου, χου λοιπόν. Ε, το βασικότερο είναι ότι είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο γενικώ μου αρέσει να ερευνώ διάφορα πράγματα τα οποία μου φαίνονται περίεργα, τα οποία προσπαθώ να κατανοήσω τι είναι, πώ δουλεύουν και το είχα από μωρό παιδί. Μάλιστα. Κλασικά όλα τα παιχνίδια ω μωρό παιδί ήταν χαλασμένα γιατί θέλω να δω πώ λειτουργούν. Τι είναι αυτό και που αυτό Ακριβώς. Ε, μεγαλώνοντα ε, και παίρνοντας διάφορα ερεθίσματα, διαβάζοντας βιβλία, ε, πέρασε σε αυτό το κομμάτι που λέμε ανεξηγητό, έρευνα, κάτι τέτοιο. Διαβάζοντας βέβαια επιλεγμένους ανθρώπους, του οποίους μου αρέσει η γνώμη τους αρκετά. Για πες μερικούς έτσι για ξέρουμε πού κινήσα. Δεν θα ήθελα τώρα να. Μια ερώτηση που λέει ένα φίλο εδώ, ήσουν στι εκδρομέ των αγνώστων επισκεπτών, λέει τα χρόνια 2004-2006. Όχι. Όχι, πέντε. Όχι. Όχι, όχι, όχι, δεν ήμουν. Εννοεί περίοδο κανάλι ένα και επηρεά και λοιπά. Όχι, όχι, Οντάκαν. δεν ήμουν. Ωραία. Έτσι γνώρισα τον Αλμπέντο, Πώς να το... για πε. <συγχνωρό> φίλος, μάθηκε, Ιντερνετικά Ψάχνοντας <συγχνωρό> στο YouTube κυρίως και ακούγοντας εκπομπές ναι. Διάφορες κάποια στιγμή εμφανίστηκαν μπροστά μου Εκπομπές των γνώσεων επισκεπτών Πότε έγινε αυτό Το 2016 Α, Πάνε δύο χρονάκια Ναι 16-17 Εκεί και άρχισα να, τη... να τι ακούω ναι. τις, τις εκπομπές Ποιο τις έχω, ποιος έχω ακούσει τότε Τις Τις έχω ακούσει όλε. Ε, αυτή που με τράβησα πιο πολύ εννοώ, ήταν ναι. με, το, με το Σαραγά Αν θυμάμαι καλά ναι. Ήταν μια που με εντυπωσίασε ναι. Η εκπομπή του Του Αργυρόπουλου Με τα μαθηματικά Λεξάριθμους και τα λοιπά ναι. Ναι, ναι, ναι. Που ήταν κάτι το οποίο ήταν εντάξει, εντυπωσιακό έτσι όπως τα ε, Μα έγραφε. Είναι από τους ένας, ένας δύο στην Ελλάδα Που ασχολούνται με αυτό το θέμα Ο, ο, ο Λευθέρης Λοιπόν για λέγε Αυτές ήταν οι κύριες και από εκεί πέρα τις άκουσα όλες βέβαια. Ό,τι ναι. βρήκα σε Albedo, μπήκα στο ναι. site, στα files Ωραία. και ακόμα τις ακούω πολλές φορές γιατί εκπομπές αυτές όσε φορές και να τις ακούσεις κάθε φορά θα πάρεις τώρα. και μια δεύτερη γνώμη. Δηλαδή βέμπο εκπομπές με το βέμπο βέβαια. Ε, μα δεν μπορεί να κατανοήσεις ή να, συ... να συγκρατήσει ότι πει ένας ε, μέσα σε δυο τρει ώρες Τόσες πληροφορίες είναι σαν να είναι ένα βιβλίο του ξανακούς, ξανακούς όπως ένα βιβλίο Το ξαναδιαβάζεις κλπ Λοιπόν ε, Να πάμε σε ένα διάλειμμα Αφού πω ότι έχω και κάποια βιβλία Εδώ που μου άφησε ο, ο Γεωργίου να Στείλετε SMS Ούτε email το τύπο, και μερικοί στείλανε email Και θέλουν κάτι βιβλία το όλο κλπ Όποιο δεν βάζει τηλέφωνο ε, δεν απαντάω. Βάζτε ένα τηλέφωνο απάνω να παίρνουμε να συννοούμεθα το email και θα έρθει, δεν θα έρθει και λοιπά. Δεν ασχολούμαι εγώ. Το λέω για φίλου που είναι τώρα μέσα και μου έχουν στείλει email και θέλουν βιβλία. Βάλτε κινητά ή σταθερά οτιδήποτε. Α πάρουν ένα τηλέφωνο να Είτε εντό Αθηνών, είτε εκτό, είτε εκτό Δεν έχει να κάνει. Λοιπόν, κάποια που έχουν καθυστερήσει ήταν παρτίδες που είχαν τελειώσει. Θα μου φέρει ο Γρηγορείο από αύριο. Οπότε θα, δω, θα στείλω και στη Λαμία που οφείλουμε, Δράμα, Καβάλα, Κύπρο κλπ. Στην Αργολίδα, στην Κρήτη, μην ανησυχείτε εντάξει. Καταλάβα, θέλω να πω. Και την άλλη Κυριακή Θανηδάγιο εδώ, βρήκε άλλα καμιά δεκαριά σε ένα μπαούλο. Θα τα φέρει, οπότε όσοι θέλετε να τα πάρετε να στηρίζετε τους ερευνητές. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και panelhoza ga φίλη. one more chance to prove it's you alone I care for. Each night I say a little prayer for Just one more chance Just one more night To taste the kisses that enchant me I'd want no others if you'd grant me Just one more chance I've learned the meaning of repentance Now you're the jury at my trial I know that I should serve my sentence Still I'm hoping all the while You'll give me Just one more word I said that I was glad to start out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 Just one λοιπόν εδώ είμαστε αυτοί φίλοι με πολύ καλή παρέα απόψε Όπως και την προηγούμενη Κυριακή την τελευταία του έτους Θα βγάλουμε και στη διάρκεια της εκπομπής την κυρία Τζάνη Να μας πει γιατί ήταν σε ένα ρεμπετάδικο και δεν μπόρεσε να έρθει. Είχε γίνει, ξέρετε πώ τώρα. Πονάει και το πόδι τη. Ε, γουστάρω εδώ, γιατί έχουμε και συγκεκριμένε κουβέντε ε, εκτό αέρα. Έχει πάρα πολύ κόσμο μέσα από όλα τα σημεία του πλανήτη. Και λένε τώρα εδώ οι φίλοι, τι είναι αυτό το κλικ του Αλμπέντο. Α απαντήσει ο καθένα μόνο του. Κώστα, εσύ πώ το εισπράττει αυτό που είσαι ακροατή και γίναμε φίλοι. Και είχαμε τώρα λίγο μια κουβέντα εδώ με του υπόλοιπου, θα του πούμε μετά. Αυτό το που κάνει το διαφορετικό τον Αλμπέντο και τον έχει κάνει δικό μα σταθμό να τον, να τον αισθανόμαστε ότι είναι δικός μας σταθμός Ωραία. Τουλάχιστον θα μιλήσω για μένα έτσι ε, ε, Εννοείται Είναι ο, πρώτα απ' όλα εσύ Ωραία, ευχαριστώ ε, πολύ, είπαμε παρακάτω όμως να το εξηγήσεις Ο, με ο τρόπος μου, με τον οποίο είσαι αντιδύψη. τόσο οικείος με όλους Ναι είμαι Αυτό είναι το βασικότερο, τόσο ζεστός Τουλάχιστον προς αυτούς που δεν κάνουν τον πονηρό έτσι Μα το κάνεις μετά, εγώ δεν ήξερα πριν σε καλές ο προ καιρού αν είσαι βλάκας, χαζός, ηλίθιος ή οτιδήποτε. Αυτό φαίνεται μετά. Ή ο Τάσος που ήρθε σήμερα, σήμερα το γνώρισα. Ενώ είναι ένα χρόνο μέσα και κάνουμε και πλάκα με τον Νίκο και χιούμορ. Δηλαδή αντιλαμβάνεσαι από το τσάτ λίγο πως παίζει το έργο. Μα από εκεί πέρα ο καθένα έχει τα δικά του. Και το δεύτερο που κάνει τον Αλμπέντο τόσο δυνατό σταθμό είναι ότι τα άτομα που έρχονται εδώ, που οι καλεσμένοι σου κάθε φορά έχουν να δώσουν τρομερά πράγματα, τρομερέ γνώσει. Ναι, και του δίνει το χρόνο να τι μοιραστούν μαζί μα. Ναι, θα εξηγήσω ε, για Γιατί να σε άλλε σε... σε... εκπομπέ ε? πηγαίνουν 4-5 από αυτού του ερευνητέ και έχουν από 5 λεπτά ο καθένα, στην οποία δεν μπορούν να ξεδιπλώσουν όχι απλά τη σκέψη του. Τίποτα. Δεν μπορεί να πάρεις κάτι από αυτές τις εκπομπές Στην τηλεόραση, στην τηλεόραση διε... λοιπόν. η Κώστα, σου πω το εξή Αυτό που είπε είναι πολύ ευστόχο Διότι στον Χαρδάβελα ήταν 3-3,5 ώρες η εκπομπή ζωντανή Τηλεοπτικά Και έχει πέντε καλεσμένους Λοιπόν, ο πολυλογά Που πεταγόταν απάνω στον άλλο να διευθύνσει κάτι Ή την ώρα που του δίνε το λόγο ο Κώστας, Ο πολυλογά δηλαδή αυτό που τον έδειχνε πολλές φορές η κάμερα Ξέρει πόσα λεπτά αντιστοιχούσαν στι 3 ώρε. 4,5 λεπτά. Ο Πολύλλογά. Ο δηλαδή σύμπλεν 5. Ε, ναι, και μιλάμε για τώρα για. Ας πούμε για 3 για... ώρε εκπομπή. Και όχι μόνο για το συχωρεμένο τρατογιάνια το Φουρακη. Ο οποίο άνθρωπο ναι. είχε όχι απλά να δώσει όταν έπαιρνε το λόγο που θα μιλάει 5 ώρε συνεχόμενε Δε... και να σου δίνει καινούρια πράγματα συνέχεια. 15, ναι. Λοιπόν το μυστικό εγώ σε ρωτώ για θέλω να ξέρω ο Γιώργος τι πράκτο κοινό ρε παιδί μου εσύ αποτελείς κοινό Και ακούς Αλμπέντο και ο Χίος Ψή Άρα ε, όλοι παίρνουμε δηλαδή εγώ εκφράζομαι αντιλαμβάνεστε ο άλλος Ας με ξέρει τι ρόλο μπορεί να παίζω Λέω και δικέ μου κόσμο αντιλήψεις εσύ όμως σε κοινό Οπότε πρέπει να ξέρουμε πώς το εισπράττει ο άλλος αυτό που φεύγει από εδώ μέσα, κατάλαβες το να πω. Και βέβαια κάτι το οποίο παίζει επίσης πολύ μεγάλη σημασία για μένα ως ακροατής είναι ότι ο σταθμός δεν έχει πολύ συχνές διακοπές. Ναι. Υπάρχουν σταθμοί άλλοι που ακούς με άλλη θεματολογία, είτε πολιτική, είτε ενημέρωση, είτε αθλητικά, όπου μέσα σε ένα τέταρτο εκπομπής έχουν διαφημίσεις 10 λεπτά ναι. Στη συνέχεια βάζουν και δύο τραγουδάκια και ουσιαστικά έχει καθαρό πρόγραμμα 8 λεπτά, 10 λεπτά, ξέρω εγώ, στο μισάωρο. Αυτοί κοιτάνε να γεμίσουν τον χρόνο του. Εμεί κοιτάμε να ακούμε. Ναι, αλλά εγώ ω ακροατή κοιτάζω να πάρω πράγματα που μου αρέσουν από μια εκπομπή. Έτσι. Εμεί δεν έχουμε διαφημίσει εδώ όπω έχει δει. Και Ειδικά έχουμε καταβληκτική μουσική. Στη ροή δεν έχουμε διαφημίσει, ούτε στη λίστα έχω διαφημίσει εγώ σποτάκια. Επίτηδε. Επειδή το ξέρω το έργο το ραδιοτηλεοπτικό πολύ καλά. Και γι' αυτό δεν βάζω Λοιπόν Τα βάλουμε θα έρθει και ο τάξη ο παπά, Θα έρθει θα έρθει σιγά σιγά θα έρθει Λοιπόν για ολοκλήρωση αυτού του είδου Τη σκέψη σου πάμε μετά παρακατώ Αυτό δεν νομίζω ότι έχει κάτι άλλο Αλμπέντο Εκτός από τους παραγωγούς όπως σου είπα Το χρόνο που παίρνουν μπορούμε να ακούσουμε Δεν νομίζω ότι είναι κάτι Μάλλον νομίζω ότι αυτό είναι τα πάντα Αυτό είναι που θέλει κάποιο να ακούσει Και αυτό ακούει. Στην ιδιωτερότητα βέβαια τη θεματολογία του, την οποία όμω είμαστε ακροατέ σε αυτό το ναι, ναι, ναι. τομέα και γι' αυτό την ακούμε. Αυτό λοιπόν που είπε τώρα πάει σε αυτά που λέω εγώ και βριζώ, γιατί είμαι ενοχλημένος Ότι έπρεπε να είμαστε στην Ελλάδα 5-10 άνθρωποι, 15 μπροστά, δηλαδή κάτι εκδότε, κάποιοι που ξέρανε ραδιόφωνο ή τηλεόραση και να είμαστε historical channel. Και ο ένας κοιτάει να φάει, κοίταγε τώρα δεν μπορούνε, τελειώσαν όλοι, να φάει τον άλλονε. Αυτή η ελληνική μαλαγία Και έπρεπε να είμαστε ομαδικοί Εγώ τύπο. τύπος Ενώ μπορούσα να είμαι ο εγωπαθής Ο κομπλεξικός Και ο έτσι να πούμε Να έχω καβάλει στα καλάμια Και λοιπά Δεν το έχω κάνει γιατί Έχω άλλη οπτική Λοιπόν και ήρθαν εδώ και άλλοι να μας δαγκώσουν Να μας κάνουν να και δεν πιάνουν το παρεϊστικό τη υποθέσεις Δηλαδή παρέα είναι επιστήμη ολόκληρη Μόνο τι θα κάνεις τώρα Σε ρωτώ. Είσαι στη δουλειά μόνο, στο σπίτι μόνο σου, πας Συνεμά μόνο σου, ταβέρνα μόνο σου, μπαράκι μόνο σου. Και τι έγινε, την είχαν δει όλοι μόνοι του. Α κάτσουνε μόνοι του. Το κατάλαβε, τι τον να πω. Έτσι και αλλιώ οι ρυθμοί τη ζωή που ζούμε εδώ στην Αθήνα και όσοι έχετε ζήσει και Αθήνα και επαρχία, νομίζω ότι θα με καταλάβετε απόλυτα. Εγώ τουλάχιστον όσο ζούσα στην επαρχία, αισθανόμουν ότι ο χρόνο κιλούσε πιο αργά. Εδώ στην Αθήνα οι ρυθμοί είναι τρομακτική. Ε, Βέβαια. Αντί ε, για 8 ώρες δουλειά χαραμίζουμε σίγουρα 11 Γιατί έχουμε και το πηγενέλα στη τέτοια ε, Συν την πίεση που έχεις και το άγχος Λες και επειδή μα έπιασε ένα φανάρι παραπάνω θα γίνει κάτι ε, ε, Αν βάλεις μέσα σε όλα αυτά ότι τα προβλήματα που προκύπτουν Πρέπει να λύσεις για να συνεχίσεις Είναι επίσης αρκετέ ώρες από τη ζωή σου ε, μένουν για σένα προσωπικέ ώρε, 2-3 ώρε. Αν αυτέ τι περάσει με μια παρεούλα, με καφέ ή κρασάκι, έχει κάνει την καλύτερη ψυχοθεραπεία και έχει γεμίσει τι μπαταρίε σου για την υπόλοιπη εβδομάδα. Συμφωνούμε. Ακριβώ. Εγώ τώρα εδώ είναι 4 άνθρωποι, έτσι. Εσύ που είσαι εξενός. Ο Τάσης τώρα ήθελε να ξαναδεί τη ζωή μα. Σωστό. Κοίτα άλλα δύο άτομα που είναι εδώ. Είμαστε μια παρέα. Τι άσχημα περνάμε δηλαδή. Κατάς ποιο είναι το σκεπτικό μου αμένα. Το οποίο δεν το πιάσανε οι μαλάκες Καταστραφήκαν όλοι Όλοι Και κάνω παρέα εγώ από αυτή τη, τη, τη, τη πιάτσα Μόνο με τον Ιανουλάκη Διότι υπήρχε δυνάμει, Θα κάναμε απίστευτα πράγματα Και για το κοινό και για εμάς Εγώ άμα δεν περνώ καλά δεν κάνω εκπομπή Δεν γουστάρω ρε, παιδί μου Δεν πληρώνομαι Κατάψε να πω Του Φυσικά Λοιπόν θα κάναμε τρελά πράγματα και πήγαινε ο ένα να φάει τον άλλον. Ε, πήγαινε παρακάτω. Εγώ είμαι, όπω έλεγε ο πατέρα μου, είμαι γίδα, λέει, δεν, δεν τρώγομαι. <laughs> λοιπόν, θέλω να πω, αγαπητοί φίλοι, γιατί έχουν μπει και στην παρέα άτομα να διασπάσουν τι παρέ από κομπλέξα, από μαλάκια, από ηλυθιότητα. Του σουτάρω, το λέω όλου. Όπω και παραγωγού εδώ που κάνανε εκπομπέ, που ερχόντουσαν χχαχάχουχου. Έξω, εδώ έχει δύναμη μεγάλη, έχουμε πέντε αστροφυσικούς παγκοσμίου επίπεδου. Είναι τιμή μου προσωπικά και για τον Αλμπέντου και για σας Παύλα που ακούμε όλοι εδώ, να έχουμε κοντά μας εδώ το Δανέζι, το Θεοδοσίου, το Γούδι, τον καφάτο το μέσο της Νάντις, ο οποίος είναι στο Ιμαετή και ζήτησε συνεργασία να έχει με τα ραδιόφωνα εδώ. Ε, ποιον άλλον ξεχνάω, το Μουσά. Έχουμε την Τζάνι, έχουμε τον Διαμαντάρα, έχουμε τον Κωνσταντόπουλο, έχουμε τον Σαραγά, έχουμε τον Όμηρο. Αλλά εγώ μιλάω και άλλου που είναι πιο γνωστοί τώρα, του ξεχνάω. Τη Δάγιου, η οποία έσπασε στο ταμείο που ήρθε εδώ και είχε να έρθει κάνω δύο χρόνια. Λοιπόν, είναι μια ομάδα εδώ καθαρών ατόμων. Δεν λυγίσανε στην 35η αιτία τη λυθιότητα, γιατί περί λυθιότητα πρόκειται, αντιλαμβάνεσαι. Και εγώ έκανα το απλό, επί το ξέρω. Έδωσα μικρόφωνο να βγούμε προς τα έξω Να γίνει μια μεγάλη παρέα Και μας ακούνε 100 κράτη από τον πλανήτη Αυτό είναι απίστευτο Δεν ξαγίνει ουγάθε μέρα βλέπω ότι στατιστικά Και είναι τρελανό Και, και, και α... το κλικ είναι αυτό και όχι μόνο από 100 διαφορετικά κράτη Αλλά υπήρξε ένα Σάββατο Παρασκευή βράδυ 16 Νοέμβρη ήταν αν θυμάμαι καλά ναι. Όπου βγήκε και ο Μιχάλης Από την Κολομβία Ακροατής δηλαδή στο ραδιόφωνο Και μας μίλησε από την Κολομβία Και μας περιέγραφε πως έχει η κατάσταση ναι, Και πλήρωσε με εξοδάτου του το τηλέφωνο 3 ώρες συνέντευξη είχαμε εδώ Και μπορούμε να βγάλουμε οποιονδήποτε τον πλανήτη. Αυτό για μένα είναι ε, Αγίασμα Δηλαδή να μιλάω με έναν που δεν τον η ζωή μου, δεν τον ξέρω ποιο είναι. Σαν να γνωριζόμαστε χρόνια να μας λέει τον τρόπο ζωής του γιατί πήγε εκεί, λέει τα δικά του τα θέματα. Ε, αυτό είναι όχι ψυχοθεραπεία, αυτό είναι δημοκρατία, είναι συμποσιακό για όσου το αντιλαμβάνονται. Αυτή τη στιγμή ας πούμε μας ακούνε από την περιοχή του Σιάτλ και του Ουάσιγκτον που είναι στην πλευρά του Ειρηνικού στα σύνορα τον Καναδά μέχρι το Σίδνεϊ δηλαδή μιλάμε για πάνω από 20 ώρες τόξο ωραρίου τρελό έτσι και δεν βγάζουμε και λεφτά εδώ πληρώνουμε αντισέπ μα. γιατί οι Έλληνες είμαστε παντού είμαστε παντού ε, οι παρέες φέρνουν λέει ο Όμηρος. Ε, βέβαια, από τι συζητήσει προκύπτουν θέματα, προβληματισμοί κλπ. Λοιπόν, εγώ που έχω ξαναπεί, θα μπορούσα να είμαι οπουδήποτε, γουστάρω να είμαι εδώ με δύο-τρει φίλου και να μιλάμε πέντε μέρε. Δεν έχει να κάνει. Γεια σου, Όμυρε. Ευκαιρία είναι μια φορά να σου στείλω και εγώ τα χαιρετήματά μου από το μικρόφωνο, γιατί πάντα εσύ μου τα στείλει κάθε Πέμπτη. Ναι. Λοιπόν, πε μου και πριν βάλω διάλειμμα, έτσι, γιατί να ρωτήσω από το 72 πρόγραμμα, ποια εκπομπή σα περισσότερο. Όχι δεν σ' αρέσουν οι άλλες Αλλά πια τις, ε, τη γουστάρεις πιο πολύ Τώρα έβαλε Το πιο δύσκολο ερώτημα από όλα. Ε και τι κακό είναι. Ε, Γιατί πολύ απλά Σε διευκόλυνα σου είπα Δεν δε μα... με διευκόλυνες καθόλου Σε ε. αρέσουν όλες Αλλά πια είναι αυτοί που σου γουστάρεις περισσότερο Για λέει. Δεν θα στεναχωρηθούν οι υπόλοιποι Μην ε <laughs> <Α>, ναι. <laughs> Όχι είναι η πιο δύσκολη Απόφαση από όλοι για, για να διαλέξω Να το σκεφτώ λίγο ακόμα μέσα Μετά το διάλειμμα σα απαντήσω εντάξει, εντάξει μετά το διάλειμμα Έτσι. να μας απαντήσει Ο κύριος εδώ που λέγεται <σταλήρια> Κώστας από Φιλαδέλφια Και να βάλουμε Το ασπροδομάτιο Βασίλοι <σταλήρια> Εδώ είμαστε αγαπητοί φίλοι, να πούμε ένα μεγάλο χαριστό Χωνιά πολλά κυρίω σε αυτού που γιορτάζουν σήμερα και αύριο. Έχει πάρα πολύ κόσμο μέσα από όλα τα σημεία, και βέβαια όλοι είναι εδώ εκτό από δύο οι οποίοι είναι κλασσομπανιέρε, δηλαδή εξαφανιστήκανε: ο Νίκο ο Αμφιαλωμένο και ο άλλο ο Ιθαγενή, όπω το λένε, ο Κυψελιώτη. Τώρα, ναι. παρότι είμαστε φίλοι και μα ξέρει πολύ καλά, και γείτονα ο άνθρωπο. Λοιπόν, έχουμε εδώ μια παρέα από φίλους του Αλβέντο και στο μικρόφωνο είναι ο Κώστας από τα Φιλαδέλφια. Λοιπόν, ε, χρωστά μια απάντηση. Λοιπόν, Ντάγκαν, πρώτα απ' όλα δεν είμαι διπλωμάτης. Ναι, γιατί του είπα τι έγραψες. Λοιπόν, όπως λέει και η κουμπούνη εδώ πέρα, οι κρυοί είμαστε αυθόρμητοι. Κι αν είσαι με οροσκόπο τοξότι όπω είμαι εγώ φωτιά με φωτιά δεν θα μπορούσα σίγουρα να με διπλωμάσω ε, εντάξει και εγώ είμαι τοξότις πως γίνονται οι φιλίες βλέπετε ε, αγαπητοί φίλοι λοιπόν, θα σας πω πρώτα απ' όλα η αγαπημένη μου μέρα στο σταθμό είναι η πέμπτη η πέμπτη το είναι δε... ο και ο Γιώργος το δείχνουμε. δέσιμο και οι πληροφορίες που παίρνω κάθε φορά από, το Γιώργο, από τον Όμηρο και από τον Γιώργο είναι τη καλύτερη μου μέρα στο σταθμό Ωραία. Αλλά παρόλα αυτά η καλύτερη εκπομπή ο καλ, Ναι, καλύτερη εκπομπή Τελος πάντων θεωρώ ότι είναι Του Μιχάλη του Γρηγορήου την τρίτη Α, Με πολύ μικρή διαφορά Και αυτό πρώτον γιατί Ο Γιάννου Πραγματικά το βράδυ με κουράζει Με το διαστημικό του σταθμό Το μυαλό μου κουράζει, έτσι, είναι εντυπωσιακό, Μου αρέσει πάρα πολύ, τον ακούω Και στι επαναλήψεις του Να λένε πολύ κουραστικέ πληροφορίε του ναι. ε, η να μ' πάρα πολύ, αλλά δεν έχει σταθερό θέμα. Οι καλεσμένοι κάθε φορά είναι διαφορετικοί. Άλλοι... Είναι δημοσιογράφο αυτό. Ακριβώ. Έχει ατζέντα άλλοι, κατάλαβε. Ακριβώ. Όσο για την κυρία Τζάνη δεν μπαίνει καν στη σύγκριση. Τη θεωρώ μεγάλη δασκάλα. Την έχω σε τρομερή εκτίμηση και ω άτομο. Ναι, ναι. Αλλά θα προτιμήσω γρηγορέω γιατί είναι πιο ανάλαφρη εκπομπή. Ακούγεται πολύ πιο ευχάριστα. Ναι. Είναι λίγο ο τρόπος που τα λέει Και φέβαια ο τρόπος με τον οποίο τον τσιγκλάς λίγο εσύ να το πω Εγώ όλους τους τσιγκλάω για πουβέντα. να φέρνει πλάκα Χωρίς πλάκα δεν παίρνει Σαν λίγο, λίγο παραπάνω και εκεί όταν λέει τι, ξέρω, τι, τι δεν ξέρουμε όλα τα ξέρουμε τέλος Ναι Αλλά δεν λέει ε... Είναι εντυπωσιακό Ναι αυτό το λέει χρόνια Το ναι. ξέρω Λέει όλα τα ξέρουμε ρε. εσύ τα ξέρεις πες και να τα μάθουν εκεί οι υπόλοιποι Τα ξέρουμε λέει ε, Και επειδή τα ξέρουμε ο ΠΕΚ είναι τεράστιος τον εξέρω από το, 1000, από το 2002 όπου είχα εγώ εκπομπής στο κανάλι 1 στον Πειραιά και ήρθε και να βρήκε μια μέρα και μου λέει Γι Γιώργο έτσι και έτσι ετοιμάζω ένα βιβλίο ούτε καν στο χειρόγραφο δεν ήταν το φτιαγγε τότε με τη σχορεμένη γυναίκα του και του λέω και okay, έλα εδώ. Ερχόταν μετά σε κάποιε εκπομπέ συνεργασία. Να πούμε και αρχίσαμε το παρουσιάζουμε από όταν πρωτοβγήκε από τότε. Το βιβλίο που έχει και εσύ παραγγείλει. Και θα έρθει τώρα στην παρτίδα ή που έχουν πάρει φίλοι και λοιπά. τώρα, μιλάμε Μια 17 χρόνια πίσω. Για το όλον, μιλάμε. Για το όλον, ε. Ναι, αν καταλαβαίνουν οι φίλοι. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Ένα μήνα το περιμένω. Ε, ναι. βέβαια, βέβαια σε αυτόν τον 1,5 μήνα είχα την ευκαιρία να διαβάσω Αν και όχι δεν Πήρες του Γεωργίου, πήρε τη Δάγιο Του Γεωργίου, μπράβο Το οποίο επειδή το ανέφερε πριν Να πω ότι είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο ε, Ευελπιστώ τις επόμενες ημέρε να το τελειώσω Λοιπόν, σε ακούει ο Μιχάλης ο Δεμερτζής από την Κολομβία Βλέπω το σήμα του Έτσι παρακολουθώ όλους Big Brother Γιά σου Μιχάλη, χρόνια πολλά αγοράκι μου από την Κολομβία, σε ακούει τώρα οπότε επανέλαβε αυτά που είπες στην προκειμένη περίπτωση για το Μιχάλη από την Κολομβία Λοιπόν, είπα και πριν ότι το πιο εντυπωσιακό σε αυτό το σταθμό είναι ότι υπήρχε. Τηλε... Ε, Ακροατή, ο οποίο μένει στην Κολομβία και ένα βράδυ, στο οποίο δεν υπήρχε καν προγραμματισμένη εκπομπή, η οποία οργανώθηκε τελευταία στιγμή από σένα. Ναι, ναι, ναι. Ανέβηκε μια ανάρτηση γύρω στι 8.30 ώρα το βράδυ. Ώστε... 5, θα κάνω μια εκπομπή για εσά. Γιατί στο κέντρο τη Αθήνα τότε γινόταν χαμό λόγω των επεισοδίων. Ναι, ναι, ναι. Και όχι απλά εκείνη η εκπομπή, τράβηξε αντί να την κάνει μόνο. Ήρθε εδώ, χάχαλη, αν θυμάμαι καλά. Ξεκίνησε με Χάχαλη και, μπράβο, με το... και τελειώνει με το Μιχάλη από την Κολομβία, ο οποίο πήρε τηλέφωνο και όχι απλά έμεινε στη γραμμή για 10 λεπτά που λέμε ένα τέταρτο, μα άνοιξε την καρδιά του. Τρει ώρε. Τρει ώρε. Τρει ώρε στη γραμμή. Μόνο βέβαια που αν θυμάμαι καλά, δεν βγήκατε γνωστή εκείνη την ημέρα με τι επιχειρήσει που ήρθατε. Στι είχε... μπαταρίε. Ναι. Στι Ναι, ναι, ναι. Γεια σου Μιχάλη Γίγαντα. Λοιπόν, μα ακούει. Καλησπέρα σε όλου. Ε... Τι άλλο είναι αυτό που σε ενδιαφέρει να καταθέσει εδώ γιατί όλα καταγράφονται ε, κοστάκι; Σύνοτι οι εκπομπές αυτές παίζονται και πανά κλπ Από καλησπέρας και ευχαριστώ Λευτέρη μου στη Γερμανία Το, φιλα... το πήρε το βιβλίο φαντάζομαι για να ε, σε ξεχρεώνω δηλαδή κατάλαβες ε, Τι άλλο θες να πεις η πρώτη φάση αυτή της εκπομπής τώρα εγώ ακόμα το μόνο που θέλω να, να πω είναι ότι θέλω να συνεχίσει ο σταθμός έτσι ακριβώς με τα βήματα που κάνει Να είσαι γερός για να καταφέρει με τα πραγματοποιήσεις αυτά που έχεις στο μυαλό σου Δεν ματιάζομαι εγώ να ξέρει. Εγώ το εύχομαι Δεν ματιάζομαι Και εφόσον γίνουνε νομίζω ότι θα, θα έχουμε εκπληκτικές σεζόν και θα κορυφώνονται κάθε φορά Εμείς θα ανοίξουμε τα φύλλα μας και τα χαρτιά μας μόλις φύγουν τα κοπρόσκυλα που κυκλοφορούν ελεύ Όποιο κατάλαβε, κατάλαβε. Αγαπητοί φίλοι, πολλά σκυλιά έξω. Πολλά σκυλιά είναι τα μόνα που θέλουν φόλα, αγαπητοί φίλοι. Αλλά εντάξει. Μην το λε έτσι: τα κοπρόσκυλα θα έχουν ένα πλεονέκτημα τα επόμενα χρόνια. Δεν θα είναι τσιπαρισμένα. Εμεί, από ό,τι είδαμε, τι καινούργιε ταυτότητε που ετοιμάζουν, θα είμαστε τσιπαρισμένοι. Έστω και στην ταυτότητα. Λε να επικρατήσει αυτό, θα, θα, σίγουρα. Από ε. το καινούργιο χρόνο, επάνω θα πρέπει να αλλάξουμε ταυτότητε. Ε, και εγώ, κάποια πω, στιγμή θα γίνει Εγώ έβγαλα καινούρια φέτος Οπότε θα πάω ήμουνα 15 χρόνια χωρίς ταυτότητα Χωρίς διπλώμα Το λέω τώρα Και χωρίς διαβατήριο λυγμένο Δηλαδή δεν τους έχω ανάγκη ρε, παιδί μου. Σταματή το δρόμο Ναι την έχασα Να με πάει φυλάκι Πήγαινε με μέσα Πάρε μου στοιχεία Και δω μια καινούρια να έχω Από Και από φοβία την έχουν πατήσει όλοι Ξέρω τι σου λέω και ακόμα είναι χεσμένοι και δεν βγαίνει κανένα έξω. Του πουλήσουν τα σπίτια, του πάρουν ό,τι και δεν έχουν. Τώρα βγαίνει και ένα περιουσιολόγιο. Θα δηλώσουν και χρυσά δόντια. Όπω ο Χίτλερ στην κατοχή. Είναι νόμο του Χίτλερ αυτό. Και αυτοί νομίζουν ότι ζουν σε δημοκρατία. Και Καλό κα... πράγμα η αλλά Αλλά άμα πάει, γίνει η μαλακία, πρέπει να την κόβει κιόλα. Και, και καταθέσει τι θηρίδε. Ναι. Λοιπόν, ο Μιχάλη εδώ μα στέλνει καλησπέρα από την Κολομβία. Αλμπέντο, καλησπέρα σε όλου, στην παρέα και στο παρεάκι, ή στο ακροατήριο. Καλή χρονιά, υγεία, αγάπη κλπ. Από την τροπική Κολομβία. Γεια σου, γίγαντα μεγάλε. Μια ταυτότητα λέει που θα επιβάλλεται να κουβαλάμε μαζί μα, λέει ο Ατρέα Σατιλάρησα. Τη την πατήκαμε και νομίζανε ότι αυτό που είπαμε στην αρχή, εγώ επιμένω. Είχε δύο χιλιάδε κυβικά και δεν μα μίλαγε. Τώρα θα κάτσουν όλοι στο δάχτυλο και θα έχει και πλαστικό από πάνω. Τέλο. Εγώ αυτά είμαι ρεαλιστή. Α προσέξουν οι νεότεροι, εγώ έχω μεγαλώσει, είτε με ενδιάφερει. Στη... Περνάω καλά. Στην Κολομβία, τι ώρα είναι τώρα? Η Κολομβία, ρ, ρ, ρ, ρ, τι ώρα είναι τώρα, είναι εδώ εννιά. Πρέπει να είναι μεσημεράκι προς απόγευμα. Για δώσε μας ένα στίγμα, Μιχάλη, για βάλτε μας το κλίμα. Και άμα γουστάρεις, τώρα μια και είμαστε παρέα σήμερα, πάρε τηλέφωνο σε βγάλουμε στον αέρα, ε, έστω για 10 λεπτά να... Έτσι, να πάρουμε λίγο ε, λατινοαμερικάνικο χρώμα, βέβαια, μου και, λοιπόν. και θα σε βάλουμε να μα ετοιμάσει και πρόγραμμα εκδρομή για να έρθει ο Αλμπέντο στην Κολομβία. Θα δούμε σίγουρα πολύ ωραία πράγματα. Στην Κολομβία? Ναι. Μα φάνηκε, μαϊμούδε. Δηλαδή, να... Αυτό έχει κάτσει εκεί με τη γυναίκα του και βγαίνει από το σπίτι. Αναλαμβάνω εγώ με τον Τάσο την ασφάλεια τη αποστολή. Ναι, έχω σε εδώ έχω ασφάλεια. Είμαστε κομπλέ τώρα, δηλαδή νιώθω καλά. Ω, oh, να και η Μαριάνθη Τα συμπράγκαλα τι θα τα κάνουμε ρε Μαριάντη εδώ χάμω Τα έχω πλύνει να ξέρεις, είναι καθαρά λοιπόν, <laughs> λοιπόν, τι θες να πεις άλλο έτσι προ πρώτη φάση Ω, oh, δεν έχω κάτι άλλο να πω Ωραία, πάω ένα μουσικό διάλειμμα και πανέρχομαι Με άλλον ακροατή αγαπητοί φίλοι, με άλλον I could find words to tell you I'm sorry, make you understand, I mean just what I say, after all that I've heard. ακροατήριο, έχουμε τον κύριο Μιχάλι Δεμέδη στην άλλη άκρη τηλεφώνου από το Μεντεγί τη Κολδία. Καλησπέρα, αγαπητέ μου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σε έλαβε σε όλο το σου, εκεί δίπλα που είναι και κάνεις μαζί Και σε όσους μας ακούνε καλή χρονιά με χαρά, με υγεία, χαρά και αγάπη. Καλή χρονιά. Επίση Μιχάλη μου και εσένα και στην οικογένειά σου, πώ είναι και η κατάσταση, δηλαδή εννοώ ε, από καιρικέ συνθήκε και Για δωσε μα έτσι λίγο το κλίμα, ε, Αυτή τη στιγμή με ρώτησε προηγουμένω και σα απάντησα ήδη ότι είναι 2 η ώρα το μεσημέρι. 2 το μεσημέρι, Βρίσκομαι ε, στην Ποκοτά, όχι στο Μεντεογέννη αυτή τη στιγμή. Α, ωραία. Και ρίχνει ε, χαλάζι του καλού καιρό που λέμε. Απός έτσι, τι, ο καιρός δηλαδή πώς είναι, ε, ε, φθινοποριάζει, χειμωνιάζει, πώς είναι, για πες. Εσύ είσαι στον Ισημερινό. ούτε φθινόπορο, ούτε χειμώνα, ούτε τίποτα, είναι όλα ίσως μα. Ε, Τοπικό κλίμα, βρισκόμαστε στο 2.700 μέτρα ύψος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ε, έχει... Αρκετές μπορούμε να πούμε ευρωσίες Έχει αρκετό χαλάζι εδώ Στην Ποκοτά Λιγότερο στο Μεντεγίν Πολύ λιγότερο Και εδώ ε, αξίζει να πω ότι τώρα το Ναι με ακούτε Βεβαίως ακούω δεν μιλάω για να μην κάνω ναι. πρόβλημα ε, Εδώ ναι Εδώ τώρα οι γιορτέ των ε, Χριστουγέννων πρωτοχρονιά είναι το 15 Αύγουστο που έχουμε στην Ελλάδα. Α, μάλιστα. Όποι, ο, δηλαδή, όποιος είναι για να πάει διακοπέ το 75% των Αυγών πάει τώρα διακοπέ, ε, Αρχίζουν από 15 Δεκεμβρίου και 30 Ιανουαρίου έχουν γυρίσει όλοι πίσω. Α, μάλιστα. Λοιπόν, δεν μου λες, δηλαδή θυμάμαι... είναι όταν βγεις έξω τώρα Χριστούγεννα πρωτοχρονιά μέσα σε κεντρικότητα τους δρόμους περισσότερο άνετα. Δεν υπάρχει κανείς. Όλοι έχουν φύγει. Το κατάλαβα. Δεν μου λες ε, πότε είπες ότι θα κατέβεις Ελλάδα αν θυμάμαι καλά την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε. Ε... Αν θυμάμαι καλά, τώρα είναι μια μέρα σύνη πλην 29, φεύγουμε από εδώ 30, είμαστε εκεί Απριλίου α... Απριλίου, α ωραία, συντόμο Ναι, έχουμε Τα έχουμε βγάλει τα ειζητήρια εδώ και ένα μήνα Α, ωραία, από τι θα κάνουμε και ζωντανό Μέσα εδώ από το στούντιο, αγοράκι μου Όταν έρθεις εδώ πέρα <laughs> Λοιπόν, δεν μου λες ένας ψυχασθενής ένα <laughs> ψυχασθενής που λέγεται Ντάνκαν με ρωτάει Αν έχει ωραίε γυναίκε τη στην Ποκοτά Έχει να τον στείλουμε Να τον ξεφορτωθούμε Να έρθει προς τα εκεί τον Να μαζί τίποτα καλά ε, Το κακό της ιστορίας Είναι ότι εδώ πρέπει να Φυσικά και υπάρχουν Μανολομάνουν λαός αδέλης Αλλά πρέπει να μιλάει Ισπανικά Δεν μιλάει Ισπανικά Πρόβλημα Α πρέπει να μιλάει Ισπανικά Ωραία Δεν μπορεί να συνοείται με τη γλώσσα του σώματος Δεν μιλάω Ισπανικά, <laughs> έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. <laughs> Εντάξει, αγόρι μου. Λοιπόν, τι άλλο θε να πει και να σε αποδεσμεύσουμε, Τίποτα. Τα μου, την αγάπη μου. Καλή χρονιά σε όλους και με υγεία και χαρά. Να σε πάντα καλά. Το και αγάπη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε πάντα καλά και εσύ και η οικογένειά σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλό, καλό βράδυ, καλή συνέχεια Γεια σου Μιχάλη yeah, yeah, yeah. Λοιπόν αυτός ήταν ο κύριος Μιχάλης Εμερτής από την mm -hmm. Κολομβία Πάμε ένα διάλειμμα Α, εμφανίστηκε και ο Ιθαγενής τώρα να Η πρώτη Λούγγρα έσκασε μύτη. Πάμε ένα διάλειμμα Άκουσουμε ένα παλιό τραγούδι για τον παύλο Και πανερχόμεθα mm -hmm. Πά ποτά με φυλά, τα ποσό με ζητά. Αγά ποτά, τρώπο τι πάει, καρδιά. με στην Σαγαγογιάτι τα μακιάσου, είναι πιο καλάς και από τον ουρανό. Αν απλούν πως όμως και αυτές είναι, πως όμως καλάς δεν με τολέσει. Πόσο με σκεφτείσαι, πόσο μ' αγαπάς, γιατί δεν μου το λες. Λοιπόν από τα πολύ παλιά Ραχνο Μπαούλα, Ολύμπιανς, Ο Τρόπος και Πασχάλης ο τραγουδιστής και οι υπολοιποί Οποιοι μετα κάναν κάνουν καριέρα ραδιοφωνικών παραγωγών εδώ albedo14.com Έχουμε άγνωσες επισκέπτες που γινόμαστε γνωστοί Δηλαδή άκουσαμε τον Κώστα από τα Φιλαδέλφια πριν Μετά βγήκε ο άλλο ο φίλο μα, άγνωστο επισκέπτη αυτός στην κυριολεξία ο Μιχάλης ο από το, την Ποκοτά της Κολομβίας Και από την Κολομβία θα μεταφερθούμε τώρα στη μεταμόρφωση Αττικής Όπου θα ακούσουμε τον έναν από το Ζεύγος Τάσος και Νίκος Τον Τασούλη πως είστε Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα Χρόνια πολλά, καλά Γιώργο εσύ, χρόνια πολλά στον Αλμπέντο Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, στα παιδιά του Τσάτ Στον Μιχάλη σε όλους γενικά, υγεία, ευτυχία. Ωραία. Δεν μου λες τώρα, θέλω εσύ να πως τη σχέση σου που δεν ήρθε σήμερα. Του τον... λέγεται Νίκο. Ναι, ναι, Όλο το... σου κάνει πρόταση, τάσου χορεύουμε και κάτι τέτοια ναι. και την έκανε και ξυπανίστη Τελικά... Και επειδή τον εκράζω, γιατί ξέρω ότι ακούει, δεν βγαίνει ούτε στο τσάτ Η λούγρα. Δεν βγαίνει. Τίποτα, Νίκο, κακό δεν ήρθε. Εδώ είμαστε μια πολύ ωραία παρέα. Ο Γιώργο, ο Κώστας πριν. Έχουμε και άλλους εδώ στο στούντιο. Θα τους αποκαλύψουμε μετά. Οκ, okay, οκ. Okay. Έχει χαιρετήσεματα τη Μαριάνθη, λέει γεια σου Τασούλη. Καλησπέρα Μαριάνθη. Να τους βγάλει, λέει φωτό, να ψηφίσουμε. Μα δεν κάνουμε ψηφοφορία εδώ ρε παιδιά, τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Ε, είμαστε και άβαφτοι σήμερα. Λέει, ναι, δε, δε. <laughs> παρότι έχω εγώ μακηγές, έχω ναι. αμπηγές όταν βγαίνω στη λοράσης, αλλά δεν έχει έρθει σήμερα με τα. Πώς τα λένε, με τα συμπράγκαλα. συμπράγκαλα, Ναι, συμπράγκαλα, ναι, ναι συμπράγκαλα, Είναι ναι. κλειστά και ο Χόντο, ναι. Ε, ρωτάει τώρα ο κυψελιώτη τι έγινε με τις Λούγκρε σήμερα. Δεν κοιτάει τον καθρέφτη του Έλα, και ρωτάει τώρα εμά, ναι, ναι. Πού είσαι, Αγοράκι μου, Γεια Δεν σου είπαμε Μήτρη. πρώτη Κυριακή. Σήμερα θα είμαστε εδώ μια παρέα φίλων από το, από το κοινό. Τι είναι αυτά, Το θεωρώ πούλημα, Έτσι. Δημήτρη μα πούλησε, τι έγινε Ναι Και περιμέναμε για το Τσίπουρο Έχουμε ευτυχώ, δηλαδή ναι, ναι. Πάλι ναι. καλά που φέραμε και εμείς λίγο λοιπόν. Ναι την άλλη εβδομάδα τώρα περιμένουμε τον άλλον Τον Αντώνια Τσαχαρνές Μας χρωστάει τα περσινά Από το Γενάρη του 18 Τώρα έχει πάει η Γενάρη του 19 Γι' αυτό η Ελλάδα είναι σε κρίση ρε Λέμε κάτι και περνάει ένα χρόνος Το θα το Και θα. ακόμα το σκεπτόμαστε κατάσταση ναι, ναι, ναι. ναι Μας έχει φάει το θα Ναι Λοιπόν. Έτσι δεν είναι ρεατρέα, έχω δίκιο ρεγάμότο. Λοιπόν, έχει καλησπέρα από τον κόσμο που είναι μέσα τώρα. Του ευχαριστώ Πάρα και ανταποδίδω. Κόσμο. Καλησπέρες, καλησπέρες σε όλου, παιδιά, καλησπέρε. Λοιπόν, θα κάνω, ο, Τασούλη. Καταρχήν, χαίρομαι που σε γνώρισα και μου θύμισε ότι είχαμε συναντηθεί σε μια εκδήλωση, σε ένα καφέ της Φιλοσοφικής, τη φιλοσοφική στη Λεωφόρο Θησαίω. Σωστά. Σε μια ομιλία του Γρηγορίου Του Μιχάλη του Γρηγορίου. ναι. Μάλιστα. Το θυμήθηκα αφού μου το μετά. Λοιπόν έτσι γίνονται οι παρέες αγαπητοί φίλη Εγώ με φαν και το έχω αποδείξει Αλλά όταν μου τις πάνε εξαφανίζομαι Δεν μπορώ την ταλαιπωρία τη μεγάλη Γιατί είμαι και η και ταλαιπωρούμε Και σου είχα πει τότε ότι κάνετε πολύ καλή δουλειά Και μου είχες απαντήσει ότι εμείς κάνουμε το χόμπι μας Ναι αυτό το λέω χρόνια δημοσίως Λοιπόν θα κάνω, μάλλον να μην κάνω τι ίδιε ερωτήσει που έκανα εγώ πριν στον Κώστα. Mm -hmm. Πε μα, μόνο σου, ε, ποια είναι η μούρλα που κουβαλά, γιατί γουστάρει αυτά τα θέματα που εκφράζονται και μέσα τον Αλμπέντο και όχι μόνο, και τι σε έκανε και είσαι στο τσάτ και μα ακούς κάθε μέρα σχεδόν από ό,τι βλέπω στο chat όταν σε παρακολουθώ. Ναι, λοιπόν, εγώ κάποια στιγμή, ειδικά εσένα α πούμε, να ξεκινήσουμε από εκεί. Ε, πριν δύο-τρία χρόνια περίπου, ε, μέσω YouTube και κάποιε εκπομπέ του Μιχάλη, ναι. ε, με παρέπεμψε μετά σε, στη δική σου την εκπομπή και στον Αλμπέντο. Αυτέ του Μιχάλη, επειδή είναι άρρωστο μαζί του, τι ανεβάζει ο Αμαντέους από τη Βόρεια Ιταλία, κοντά στο Φιρέντσο, κοντά στη Γη. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Λοιπόν. Τον έχω δει και μέσα στο τσάτ κάτι φορές που Ναι, μπαίνει. ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Ε, Από εκεί και πέρα, άκουγα εσένα, δηλαδή με τον Μιχάλη. Κάποια στιγμή, σιγά σιγά, το μικρόβιο μεγάλωνε και άκουκα και άλλη εκπομπή. Κάποια στιγμή κόλλησα και τι ακούω όλε. Όσε μπορώ, Ά, βέβαια ωραία. και όποτε μπορώ. Εσύ τώρα από πότε είναι σε ηλικιακά, ενώ πόσα χρόνια πίσω που σου, σου, σου αρέσουν αυτά τα πράγματα και ας να ασχολείσαι, Γιατί δεν ασχολούνται όλοι μεγάλοντα. Να, ναι, σίγουρα. Και αν το είχε εκφράσει, φαντάζομαι θα έχει αντιμετωπίσει και θέματα από το περιβάλλον σου. Ναι. Και καλά, πως την ψώνησε και τέτοια <laughs> Φαντάζομαι Σίγουρα, σίγουρα, έτσι διάφοροι. Λοιπόν, ε, ε, από μικρό παιδί Και εγώ, όπως όλοι Συνέβησαν διάφορα, ας πούμε Και περίεργα Άλλοι τα βλέπουν, άλλοι δεν τα βλέπουν Το κατά πόσο είναι περίεργο κάτι ναι. ε, Προσπαθούσα να και εγώ Από μικρός κάτι εξηγήσεις ε, Άρχισαν να ψάχνουμε γενικότερα ναι. ε, Συνέβησαν ναι. και κάποια πράγματα Πιο πιο σημαντικά ας πούμε λίγο πιο σοβαρά θα έλεγα στη ζωή μου αργότερα ε, με περίεργα θέματα για πες ένα χωρίς να του δώσεις έμφαση δηλαδή τι, κάποιο κλικ σου με έσκασε πως έσκασε αυτό ε, διάφορα επειδή μου άρεσε εμένα ας πούμε από μικρός να κοιτάζω ψηλά και γενικότερα ουρανό νύχτα, αστέρια ε, κάποια στιγμή είδα και κάποια περίεργα Α, εδώ Αθήνα ή ε, εδώ Αλλού. Αθήνα Αθήνα ναι, Αθήνα, ναι. Ο... Ε, για πάμε, για πάμε. Δεν μπορούσα να δώσω εγώ κάποια εξήγηση Το έλεγα σε κάποιους φίλους γνωστούς ε, Μου λέγανε ίσως είναι αυτό, ίσως είναι εκείνο, ίσως είναι κάποιος δορυφόρος Ας πούμε σε σχέση με Άτια τώρα κτλ και, ναι. και άρχισα έτσι σιγά σιγά να μπαίνω πιο βαθιά Να ψάχνω, να αγοράζω κάποια βιβλία Και σιγά σιγά αργότερα ας πούμε με το, με το διαδίκτυο κτλ ε, άρχισα και ψάχνόμουν ακόμα πιο πολύ Και είναι, βρήκα και το σταθμό Και αυτές οι εκπομπές εκφράζουν ας πούμε Αυτά που θέλω εγώ που ψάχνω Και γενικότερα έτσι από παλιά πούμε, ναι, ναι. Ναι, Με καλύπτουνε απόλυτα Και οι άνθρωποι εδώ είναι πολύ, πολύ ιδιαίτεροι είναι... Όντω. Είναι θα έλεγα όπω το έχω γράψει και στο τσάτ ε, Οι εκπομπέ σου Γιώργο είναι διαλέξεις υψηλού επίπεδου Για μένα προσωπικά Ναι όχι μα κι εγώ <κοκ> ξεκινήσα, και εγώ τα ξεκίνησα Για πλάκα ξεκίνησα Γιατί φίλους λέω, ανοίξουμε τα αρχεία αν Διαβάζουμε παλιά περιστατικά Κείμενα και, και λοιπά, ναι. Ναι. Μουσικούλα εντάξει Και τελικά από φέτο Το δεύτερο εξάμεινο του 2018 Ας πούμε Aha. και μετά Από το Σεπτέμβριο που ξεκίνησαμε Τη νέα σεζόν Αν το πούμε, έτσι, ε, ξέφυγε το πράγμα τελείως Δηλαδή α, 100%, τα 100 Έχει ξεφύγει Και ήδη κοιτάω πως θα το ελέγξουμε Χωρίς πλάκα τώρα αυτό Είναι πολύ ο κόσμος που ενδιαφέρεται Πιστεύω για αυτά τα θέματα Απλά δεν έχει, δεν, έχει ας πούμε, δεν ξέρει που να απευθυνθεί ποιον να ακούσει, τι να διαβάσει Τι να ψάξει και... α, Αυτό είναι πάνω σε αυτά που έλεγα ναι, ας, ναι, ναι. Μαθηματικό τύπο mm -hmm. Όχι AGB Κατεκτήμησης mm -hmm. Στην Ελλάδα, είμαι εισης να το γνωρίζω καλά, είναι δύο εκατομμύρια άτομα ε, είναι, αρκετά όλων είναι, αρκετά, των αρκετά, ηλικιών αρκετά για και πολλοί νέοι πλέον. Να, να. Και το ανεξήγητο λοιπόν, γιατί δεν υπάρχουν ανεξήγητα, υπάρχουν σκοπίμως μη καλά εξηγημένα που λέω εγώ, ε, το ανεξήγητο είναι ότι η μαλακία που τους έδερνε κλείσαν όλοι να. και το ανεξήγητο είναι πώς ανεβαίνει ένα κοινό, δηλαδή πολλαπλασιάζεται και κλείνει... Το μαγαζί Δηλαδή είναι σαν να ένα στην κυψέλη Που έχει ένα εκατομμύριο κόσμο έτσι. Και να λέει πάω καλά και κλείνω Δεν γίνεται πρέπει να είσαι μαλάκα <laughs> ναι. έτσι, έτσι. Λοιπόν. Ε, Αυτά σε γενικές γραμμές Εντάξει ευχαριστούμε και πάλι Που είσαι στη ζωή μας Υπάρχει σαν σταθμό Σαν Αλμπέντο και τώρα σε ευχαριστώ που σε γνώρισα και από κοντά. Να σε καλά και εγώ, ευχαριστώ πολύ και χάρηκα και ιδιαίτερα. Έτσι γίνονται αυτά, αγαπητοί φίλοι μου, λέει εδώ ο Ντάνκαν. Ο Ντάνκαν. Υπο... Ναι, ναι, ναι άτομο, <laughs> είναι ύποπτο ε, άτομο. Λουγκριτή αγοργία είναι. Ήψο ηλικία και χρώμα ματιών θέλουμε. Ε, μάλιστα. Ένα <laughs> πενήντα. <1, 50. laughs> ναι. Ε, 18 χρονών. 18 χρονών. Και, και χρώμα ματιών ε, μαύρο. Μαύρο. Και 122 κιλά. Ναι. 122 κιλά άμα έχει σάντερα ντάνκαν δώσε τα στοιχεία να μιλήσετε στο τηλέφωνο έτσι, να έτσι. κάνετε σχέση <laughs> έλα <laughs> τι ποιο <laughs> ε, θα κάνει μια εκπομπή κουμπούνη με προξενιά και θα βγάζω εγώ στη σέντρα. θα λέω τάσος μέση περιφέρεια αυτά <laughs> στήθος <laughs> <διαστάσεις>. ποιος επενδύει <laughs> ο επόμενος Τη πουτάνας θα γίνει δηλαδή, το φαντάζομαι ας... <laughs> 122 κιλά, ε βέβαια 122 κιλά Τι θες να είναι, σιλπ δεν κατάλαβα Τρώμε, Μα... τρώμε, τα αγαπάμε το φαΐ Ναι, εμείς δεν έχουμε μανεκέν εδώ, έχουμε άλλα Δίαιτα επιγόντος να κάνεις λέει <laughs> Επιγόντος δίαιτα Μάλιστα, ευχαριστώ για τη συμβουλή <laughs> Ο Γιώργος από την Αργυρούπο λέει να κάνεις άρση βαρών Άρσι Βαρών, ναι. κάνω, σηκώνω ταψιά κατσαρόλε ναι. διάφορα Τα ρίχνει μέσα όλα <laughs> Λοιπόν πάμε να διάλειμμα αγαπητοί φίλοι Και επανερχόμεθα εδώ Με τον Τάσο από την μεταμόρφωση Your face in the magazine, a smile just like the sun. took me back to times gone by when our love begun. And I never knew the truth. Oh, till you were gone. I'll never find another you. This world's just not the same. Each and every thought of you still fills my heart with pain. Emma, Emily, star of my silver sweet. Emma, Emily, no, oh, that's no lie. There's nothing new, this broken heart. Back that cold December night, took your life away. How to live, I never knew. This world without you. You had the face of a beauty queen. You were my movie star. You were the best I've ever seen. The very best by far. Whoever, oh, ever, the star of my scene. Me and the end no, that's no lie, right. there's nothing more, there's nothing left for me, worth living for, no, that's no shame, no one to blame, without you, love. Εδώ είμαστε αγαπητοί φίλοι Αλμπέντο 14. Ακόμα άγνωστοι επισκέπτες Και οι οποίοι σιγά σιγά γίνονται γνωστοί Από Τον Ειρηνικό ωκεανό Έως κάτω στη Νέα Ζηλανδία Αγαπητοί φίλοι Αυτό είναι ε, το μυστικό του Αλμπέντο Το συζητάμε και εδώ πέρα Και είναι μια ολόκληρη κουβέντα Που θα την κάνουμε άλλη φορά ε, Ανά δεν θα απαντήσει γιατί θα πω κάτι ιδιαίτερα και θα ξαναβάλω διάλειμμα και μετά θα απαντήσει ο τασούλη Αλλά λέει ο Κυψελιώτης άλλη τώρα μυστικό μαμί αυτή Ωραίος ο Τάσος λέει, έχει και σεξ φωνή Νομίζω λέει μια εκπομπή καρποδίνης Τάσος θα σπάσει τα ταμεία στο γυναικείο κοινό Αυτά είναι αγόρι μου Ναι αλλά δεν ήρθε. δεν ήρθες, μας πούλησες Πάρει ένα ταξί και θα έρθει τώρα ή σε πέντε λεπτά Λοιπόν άντε να αρχίσω Και φωνάζω Λοιπόν αύριο ξεκινάμε Με τζάνι την οποία θα βγάλουμε Σε λίγο στον αέρα Να πει τα χρόνια πολλά Στις 10 θα βγει Με τον Τιτανοτεράστιο Το Λεωνίδα, τον Πίλη Η Νάντι Από την Κρήτη Και το πρόγραμμα θα είναι κανονικά Στον αέρα Τρίτη Γρηγορίου Το βράδυ Γιαννουλάκης και ούτω καθεξη, Λοιπόν Ε λέει Λάμπο λέει δια της απουσίας μου Άσε μαδρε αγόρι μου τώρα Α, Πολλά τα ούφο λέει Λίγα τα άτια Έτσι είναι ε, Γιώργο μου Έτσι είναι αργυρό πολύ Να ετοιμάσει σε κάποια εκπομπή Θα έτσι εσύ να σε γνωρίσω Πάρ το τρένο και έλα Πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα Αποδίδει Λοιπόν για να δω άλλο Εδώ στο chat Κάτι περίεργο δεν βλέπω Λοιπόν ένα μικρό διάλειμμα Να πάρουμε λίγο ότι τη... Να πάρει μια νασα ο Τασούλης Να πάρουμε τη Τζάνη τηλέφωνο Και επανερχόμεθα αγαπητοί φίλοι Το αφιερώνουμε στη φίλη μας στη θιάτυρα το κομμάτι Διότι το ουστάρει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 Μετά τον Κριστόφ που είναι και αυτός από τον Παούλο, από το 1965-1966 από τη Φίλη, μεγάλου καλύτευτη στην εποχή εκείνη. Ακούμε την κυρία Τζάνη που έχουμε στον αέρα γιατί θέλει να μας μιλήσει. Καλησπέρα σα. Μ' ακούτε. Μ' ακούτε. Ναι, κάτι έχει ανοιχτό Μαρία, να το κλείσει. Καλησπέρα. Ό, ό, ό, όλα τα πράγματα εδώ κάνουν χορύβουσα. Ωραία, έχει κατέβει κανένα εξήγητο φαινόμενο, το Όλα αυτά συναισθήματα, τα εκδηλώνουν και τα τα προσφέρουν. Και αυτό είναι κάτι που μας βοηθάει στη ζωή. Έτσι δεν είναι. Ε, έτσι είναι. Δεν μου λε που είχε πάει σήμερα, Έχει πάει εκδρομή έμαθα. Εκδρομή? Ναι, σε Ο, ένα... Όχι, δεν είχα πάει εκδρομή. Πού είχε πάει? Ε, είχαμε πάει με τον. Α, δημίτρι, τον Διομίδη, όπω τον λέμε. Ναι. Ε, και μία φίλη του ε, στο Καπαρόμιλο, στην α, Νίκαια. Α, τι είναι αυτό? Αυτό είναι ένα κουτούκι. Ένα κουτούκι Πανέμορφο είναι? με υπέροχο, υπέροχο πρόγραμμα. Α. Και υπάρχει μια κυφάρα, μια κυρία που τραγουδάει και ένα κυρίος που παίζει βουζούκι. Α, εδώ μου λέει κάποιο δεν είχε πάει εκδρομή, είχε πάει επιδρομή. Ορμήσατε στα πιάτα. <laughs> Κάνατε; ότι εγώ δεν τρώω κρέας Ναι, κάνατε εμβάφτιση στους μεζέδες Δηλαδή σήμερα Γιατί τις άλλες μέρες <laughs> Δεν τρώμε μεζέδες Και μελομακάδονα <laughs> Λοιπόν σου είπα ότι η κόρη μου μου είχε στείλει μία ζυγαριά και είχε τυπώσει ένα χαρτί και το σκανάρισε εκεί πάνω και έλεγε ε, Λόγω Χριστουγέννων η, η, η παρούσα ζυγαριά θα παραμείνει κλειστή. Α, λόγω εορτών. Και, και εμένα μου έλεγε πρόσεξε μαμά σε παρακαλώ μου φυτρώς πέντε πέντε τα μελομακάρονα. Α, εντάξει, εντάξει. Εγώ σε περίμενα Α, να έρθει εδώ. Σε περίμενα να έρθει, Πριν δυσαρέσουν τα όχι, Ε, βέβαια, όχι. Είναι εδώ και οι φίλε σου. Σε περιμέναμε να έρθει. Ε, δεν πειράζει, γι' αυτό σε βγάλαμε από το τηλέφωνο. Κάνει και ψόφωνα, προσέχει. Αύριο θα χιονίσει και στην Αθήνα. Από ό,τι λένε τα μετεωρολογικά δελτία. Αλήθεια. Βέβαια, βέβαια. Το λέω και σε όλου όσου μα ακούνε από τον Ειρηνικό ωκεανό μέχρι τη Νέα Ζηλανδία, Μαρία, αυτή τη στιγμή. Αύριο θα χιονίσει και μέσα στην Αθήνα Δε ατοστρώσει αλλά θα κάνει Το ψόφο του καταλαβαίνεις ε, Εγώ Θα κάνω έναρξη Της εκπομπή για την καινούργια χρονιά αύριο και ελπίζω Να μην χρειαστεί να πάρω Έλικη θρώει γιατί δεν έχω ε, Εντάξει θα πάρουμε τηλέφωνο τον Άγιο Βασίλη Να σε σουρει ρε παιδί μου τώρα είμαι <laughs> ε, ε. Ελπίζω να περάσετε Καλά ε, τους φίλους που είναι εκεί στέλνω την αγάπη μου και ε, πάρα πάρα πολλά ε, ολόγλυκα φιλιά, φιλιά και τους εύχομαι ε, όπως και σε όλους ε, να έχουμε καλή χρονιά με υγεία, μερτικό μεγάλο στη χαρά και... Καλή λευκή και στην πατρίδα μα. Ε, αυτό είναι το καλύτερο από όλα, γιατί εκεί έχουμε κολλήσει η Μαριά μου. Να μου είστε καλά. Λοιπόν, καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ που, για τι ευχές σου και θα τα πούμε αύριο το βράδυ σε αναμένομεν. Έγινε. Να μου είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν η φιλενάδα μα, αγαπητοί όλων, η Μαρία η Τζάνι και. Να πάμε ένα διαλυματάκι τώρα να πάρουμε μια ανάσα να βάλουμε και κάτι στο στόμα μας δηλαδή και επανερχόμεθα με τον τάσο από τη μεταμόρφωση Λοιπόν εδώ είμαστε αυτοί φίλοι Αλμέντρο 14 ΛΙΑΚΟ Μια ιδιαίτερη εκπομπή Άγνωστε επισκέπτε, Η πρώτη του 19 Και είχα τη σκέψη Και μάλλον καλά έκανα να είμαστε εδώ φίλοι Από το chat Να τους γνωρίζουμε Και συνεχίζουμε Αφού ακούσαμε και την κυρία Τζάνι, Πριν είχαμε ανταπόκριση από το φίλο μας Το Μιχάλη Το Δεμερτζή από την Μποκοτά Ο οποίος τον Απρίλιο θα είναι εδώ Στην Ελλάδα Αναμένουμε να το γνωρίσουμε από κοντά Να τα πούμε και ζωντανά Εδώ στον Αλμπέντο Έχουμε το Ντασούλη Το έτερο νήμιση την έκανε σήμερα Ούτε στο Τσάτε βγήκε Θα τον κράζω νυχθημερών ε, Κανένα αραβικό κομμάτι λίγο τη ερήμου να ανέβουμε ε, Να βάλουμε και τσιφτετέλη αγόρι μου ό,τι θες την άπο ε, Καλησπέρα στο Στέλιο στην Κόρινθο ε, μια σημείωση λέει η αύξηση ακροαματικότητας που έχεις νομίζω μεγάλο μέρος οφείλεται στις αλήθειες που ακούγονται εδώ και από μένα και από το επιτελείο και λοιπά να σε καλά ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, υπάρχει ένα μυστικό που έλεγε η Νανάη Μούσχουρη αλλά δεν είναι στον Ιμητό είναι εδώ στον Αλπέδιο 14 λοιπόν που είχαμε μείνει τα Σουλή Είχαμε μείνει στα ενδιαφέροντά σου και λοιπά κλειπά και νομίζω. Ναι, ναι, έτσι από διάφορα περίεργα που συμβαίνουν κατά καιρού και ο κόσμο είτε ρε δίνει σημασία είτε κάποιοι λίγοι πιο παρατηρητικοί θα έλεγα, α πούμε, στέκονται λίγο πάνω σε αυτά. Δεν μου λε από όλη τη θεματολογία που υπάρχει και από αυτή που ακούγεται από εδώ. Σε ένα είναι το ενδιαφέρον σου ας πούμε περισσότερο. Α πούμε, εμένα μου αρέσει αυτά τα θέματα με τα. UFO και ελληνική γραμματεία στον κώδικα των λέξεων. Παράδειγμα, εκεί μ' άρεσε, εκεί έχω κάνει focus. Ναι, εγώ, ναι. παράδειγμα. Ε, κοίταξε να δει, για μένα προσωπικά πιστεύω πολύ πολλοί το ξέρουν, το καταλαβαίνουν, το αντιλαμβάνονται ότι όλα συνδέονται κατά κάποιο τρόπο. Ναι, παιδι μου, αλλά στα επιμέρου κεφάλαια, να το πω έτσι. Ναι. Άλλοι γουστάρουν αυτά που λέει ο Παντελή, τα παράξενα, τα εξωτικά, τα δρακού, έτσι, κουφιαγή κλπ. Άλλοι. Γουστάρουν όμοιρο ελληνική γραμματεία, αυτά που λέει Τζάνι, ο Διαμαντάρας, ο Γεωργίου κλπ. Εμένα, Μάλιστα, ναι. Γουστάρουν αστρολογία, λέμε ένα παράδειγμα τώρα. Ναι, ναι. Σε να τους αρέσει. Εμένα ναι. προσωπικά, α πούμε, αν με ρωτάς, πιο πολύ ε, τα θέματα διατροφής και λίγο επιστημονικά που λέμε, ε, σαν την εκπομπή του Μιχάλη του Γρηγορίου. Γρηγορίου, ναι. Ε, και από εκεί και πέρα μετά θα πήγαινα στο θέμα άτια, σύμπαν και τα λοιπά Ωραία, Έχει, τον έχουμε κάνει διάσημο το Μιχάλη τώρα δεν να πούμε Ναι ο, είναι πολύ καλό. Ο Πέκ α πούμε είναι, Γκρέγκορη Πέκ κατάλαβες <laughs> Λοιπόν, <laughs> ε, τι άλλο θέλω να ρωτήσω, ξέχασα Πες ότι γιατί παρακολουθώ εδώ και τι λένε και το χάνω ε, τι να πω, εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος γενικά που υπάρχουν αυτές οι εκπομπές Μαθαίνουμε πράγματα, ε, ανοιχτό πανεπιστήμιο όπως έχουν πει κατά καιρού διάφοροι εδώ στον Αλμπέντο πολύ αξιόλογοι συνεργάτες ε, Και μαθαίνουμε όλοι, όλοι μαθαίνουμε πιστεύω Ωραία, Και πώς... το θέμα είναι να γίνουμε και καλύτεροι, να έχουμε ένα είδος εξέλιξη Να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι μαθαίνοντας γενικότερα ε, ε, ε, Αυτό είναι για το ζητούμενο αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό. Πώ φάνηκε εδώ έτσι πρώτη φορά που ήρθες και μα είδε, Τρομερά. Πολύ καλή παρέα. Ε, το ντεκόρ μου έχει κάνει εντύπωση. Είναι τρομερό το περιβάλλον. Πολύ οικείο. Πολύ όμορφο θα έλεγα. Λοιπόν, εντάξει. Εδώ έχουμε και άλλο κόσμο εδώ. Θα βγάλουμε και άλλου στον αέρα. Οπότε μην φύγει κανεί. Έχει πάρα πολύ κόσμο μέσα. Ο <laughs> Ντάγκαλη. <laughs> <laughs> <laughs> <Καλμπέντο. laughs> Θέλουμε πτυχίο. Τυχείο θα βγάλετε όνομα και τηλέφωνο Και δεν είμαστε ΙΕΚ εδώ Είμαστε ΑΕΗ, <laughs> ΑΕΗ. Εδώ είναι τρία δακτορικά ο καθένας που έρχεται Λοιπόν, θα Καλαθούμε Μας υποβάθμισες τώρα Λοιπόν, Τασολή Πες μας και τι τραγούδι να βάλουμε Μετά να που γουστάρισες Να <laughs> τα ακούσει από εδώ αφιέρωση ε, ε, Θα ήθελα κάποιο Αν γίνεται τον Σκόρπιον ε, Σκόρπιον Ναι Όποιο είναι. θέλεις εσύ Γιώργο Scorpios, δηλαδή να πάμε να βρούμε ένα Scorpios τώρα Όχι ποιο θέλω εγώ Ποιο γουστάρισες εσύ Εγώ βάζω την άνε Εγώ βάζω την άνε όλη μέρα ε... Βάλε το holiday στο Έστω κι αν είναι ο καιρός Κρύος να ζεσταθούμε λίγο Το holiday να βρούμε το holiday τώρα τι βγάζουν έρχονται εδώ και λένε ότι θέλει ο καθένα. Είσαι και εσύ ψυχασενή, <laughs> <μπορώ> να, πω. <laughs> να τώρα άμα να δεν δεν εδώ. Έτσι. Εντάξει, εγώ τώρα λέω αυτά που λέω, ψάχνω ευρώ. Θα δούμε που είναι, δεν θα... βάλω, βάλω μετά, βάλω τώρα αυτό για να μην δρο... κάνουμε χάσμα. Okay. Σε ευχαριστώ προς το παρόν, ακούμε ένα άλλο κομμάτι, μια ωραία και φίλοι, εδώ. Playing around home alone on a rainy night like this starving for your love hungry for just one kiss every rain drop by here on my window pane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 Ξάψου Μάθιος αγάπητοι φίλοι εδώ, από τον Αλμπέντο14.com και την εκπομπή άγνωστοι επισκέπτε, μια εκπομπή έτσι φιλική πάρα πολύ, έχω εδώ φίλου που είναι από το chat όπω είναι και ο Τασούλης που το Τάσο δηλαδή στο τσάτ που ήρθε σήμερα τον γνωρίσαμε, δεν το ξέραμε, έδωσε και ε, τι μετρήσει του ύψο βάρο ε, κλπ. Ε, Δημητράκη μου θες να σου βάλω σάκι ρουβά Να πάρεις τα πάνω σου μου θες τρελαθεί ρε αγόρι μου Θες να σε αποπέμψω Από το χάρτη Λοιπόν στείλε μου τηλέφωνο Να σε βγάλω στον αέρα τώρα Αλλιώς θα υποστείς Τις συνέπειε Ταχέως Λοιπόν συνεχίζουμε ε, Ακούμε αυτό Το οποίο το άλλο δεν το βρήκα τώρα, ψάχνω και πολύ Αυτό όμως είναι η ροκιά η που μου αρέσει και εμένα Σκόρπιο Αφιερωμένο στον Τάσο Που μας έκανε τιμή να είναι σήμερα κοντά μας Εδώ είμαστε, έχουμε ένα ιδιαίτερο φίλο από πολύ παλιά Έχουμε ένα φίλο από πολύ παλιά από τη δεκαετία του 80 στον αέρα Τον κύριο Σταύρο Μίχα από τη Λαμία Πώς είστε κύριε μου Καλά Γιωργάρα Τι κάνεις, πώς είναι ο καιρός εκεί καταρχήν γιατί έχουν αρχίσει και πέφτουν τα βαρομετρικά Είναι πολύ κρύο, έχει ρίξει χιόνι, είναι κρύα η μέρα αλλά βγήκε και λίγο ήλιος ναι αλλά τώρα το βράδυ πρέπει να είναι πολύ δύσκολο το ναι, έργο Ναι είναι λιγάκι, είναι λιγάκι Εκεί σε όλους τους φίλους ναι. που έχεις και, όλοι, και σε όλους αυτές που μας ακούνε Τους διαγαλαξιακούς τους μέσα στη γη, έξω από τη γη <laughs> Τους υπεργίνους όλους ναι. χρόνια πολλά Και όσοι δεν κάθονται καλά ναι. να κάτσουν στα αυγά τους. Γιατί έρχεται καινούριο χρόνο και πιστεύω μπορεί να έρθει και το υπηκό. Θα έρθει και το υπηκό. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, να πω εγώ ότι ο Σταύρο ο Μίχας που ακούμε τώρα από τη Λαμία είναι στη μεγάλη παρέα του Αλμπέντο, του ΣΕΣΕΠ, του παλιού του συλλόγου που είχαμε Σαραγά, Αποδότα, Βουρναρόπουλο, Εκατερνίδη κλπ. από το 1985. Σταύρο Μίχα και πολλέ φορέ έχω διαβάσει πείματά του από την ποιητική συλλογή Έξοδο. Η οποία είναι προφητική, αδερφέ Σταύρο. Ναι, μαζί θυμάσαι με το Μάκη, με το Τρίφωνα, τον Αγαπίου, με το Μάκη, τον Βοδότα, με το, το Σαραγά, με τον Μπουρναρόπουλο που είχαμε φτιάξει το σύλλογο και ερχόταν τόσου κόσμου πέρασε από εκεί πέρα. Όλοι Σας από εκεί πέρασε. Το σύλλογο έρευνα, σύμπαδο και εξωγήινο πολιτισμού. Ήταν αλυσμόνιτε οι στιγμέ. Αλλά και τώρα με το ραδιόφωνο που έχει στήσει, το Ιντερνετικό, πιστεύω ότι έχει αποκατασταθεί η επαφή μα. Ναι ναι με όλο τον κόσμο όντως. Αυτό είναι το ενθαρρυτικό Και πιστεύω θα βγουν πολλά πράγματα στη νέα χρονιά Αυτό είναι Θέλω να απιστοποιήσεις αυτό που λέω καμιά φορά εδώ Για να απείσω τους φίλους μου Ότι ε, τη βραδιά εκείνη που είχε ομιλία ο Μάκης Α ναι ναι Κυριακή βραδιά Και εμεί κάτσαμε εκεί ένα πηγαδάκι δίπνος. Ένα πηγαδάκι και φύγαμε τετάρτη απόγευμα Ναι ναι ναι πως δεν θυμάμαι Γιώργο ναι, Εκεί ναι, ο Μάκη ο ποδότα μα είχε είχαμε προβάλει τα slides. Γενικά είχε μιλήσει μετά την ομιλία και ήμασταν φορτισμένοι όλοι σε ένα κλίμα έτσι πρωτοποριακό. Αρχίσαμε και προσπαθούσαμε να εξηγήσουμε τα ανεξήγητα από τότε, εδώ και 35 χρόνια τώρα. 35 έτσι, χρόνια, ναι. και 40. Ναι, κοντάκι τώρα. Έτσι, κοντά και 40, Γιώργο. Μιλάμε τώρα για τίτλο ομιλίας ε, UFO, φαντασία ή πραγματικότητα να, να, να κρίσουμε τα γενέθλια Ναι, ναι, ναι ναι, ναι. <laughs> Μόνο που έχω χάσει Χάσαμε φίλους στην πορεία ε, Τι να κάνουμε τώρα ε, Γιώργο, ας είναι καλά εκεί που βρίσκονται Ας κατεριστούν, ας γίνουν αστράκια Όπως ήταν ο Φουράκης Ο φίλος μας, ο Δημήτρης Ο Κούγκουλος Ο, ο Εκατερινίδης Τέλο πάντων. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν Να είμαστε πειράζει, καλά. Και, είναι οι υπόλοιποι. Να είμαστε και τα νέα καλά. παιδιά που βλέπω έχουν όρεξη που έχουν βγει και αυτή στο ραδιόφωνο, έχουν βγει στην παρέα και αναζητούν και αυτή το ανεξήγητο όπω όλοι μα εδώ. Και το οποίο δεν είναι ανεξήγητο, απλά είναι θαμμένο και. και μέρος, είναι θαμμένα και δεν θέλουν ναι. να βγαίνουν μπροστά. Πότε είχε το αριστοτελείο. Τα μεταφυσικά δεν είναι μεταφυσικά, είναι μετά τα φυσικά. Ακριβώς. Είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν εξηγηθεί ακόμα. Έτσι μπράβο. Εγώ ε, για μότο έχω ότι ό,τι μπορεί να συλλάβει το μυαλό του ανθρώπου μπορεί να πραγματοποιηθεί. Αλλιώ δεν έχει νόημα, δεν μπορεί να το συλλάβει. Έτσι. Και τίποτα δεν είναι αληθινό παρά μόνο αυτό που δεν φαίνεται. Σωστός. Αυτό το έχω πει, όχι εγώ, ο Ζανανούη, ένα θεατρικό συγγραφέα. Σωστό, σωστό, σωστό. Να πω καλησπέρα στον Πανούλη από τη Θεσσαλονίκη. Ε, Δεν μου λε τώρα, μια και σέπιασα το να πω καλησπέρα στην οικογένειά σου να σε πάντα καλά και δε, καλή δε, δε, χρονιά δε, δε. να έχεις Και εσύ το ίδιο. Στα α... κορίτσια σου, στις γυναίκες σου Ανεβαίνοντα για τον παντίδη μέσα στον Γενάρη θα περάσω Θα φροντίσω να έχω χρόνο να περάσω Να κάτσουμε να τα πούμε Γιώργο θα έχουμε χρόνο, θα πάμε για κανένα κοψίδι <laughs> Θα πάμε για κανένα ίνον <laughs> <laughs> Θα σε πάρω μαζί μου στο Βόλο Ναι, α ναι, Γιατί όχι, γιατί ναι. όχι Εγώ ε, έτσι άλλο ελεύθερο είμαι Θα κάνουμε καλή παρέα Έτσι, έτσι, εκεί. Λοιπόν θέλω να μου πεις τώρα Αν έχει κοντά σου την ποιητική συλλογή και να μας ρίξει κάτι ε, από ό,τι γουστάρει εσύ. Γιώργο, έχω για μισό λεπτό. Έχει χρόνο, κάνε ό,τι θες Εδώ είμαστε, ναι, η ναι. εκπομπή είναι ελεύθερη. Ε, έχω βγάλει άλλα τέσσερα βιβλία μετά. Θα, έχω. Ε, να κοιτάξω μισό λεπτό. Θα μου τα δώσει όταν ε, α, συναντηθούμε να τα έχω, να τα. Ναι, ναι, θα είχα σκοπό να τα ναι, ναι. και να στα αφιερώσω κιόλα. Θέλω έτσι να είναι κάποιο. Ό,τι θε να μα πει, Ό,τι θε. Που... Ναι, ναι. Εσύ ναι, ξέρεις... να μην σα κουράζω, έχει τίποτα άλλο. Δεν κουράζει κανέναν. Έχει πάρα πολύ κόσμο μέσα από όλα τα μήκη του πλανήτη. Και η μέρα είναι σήμερα χαλαρή. Απ' την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε η άγνωση, οι άγνωστοι επισκέπτε κανονικά με την κυρία Δάγιου. Και αύριο στι 8 με την κυρία Τζάνι. Και στι 10 με την κυρία Νάντι Παπαμίτσου. Και καλεσμένο το Λεωνίδα τον Μπίλι. Θα γίνει σεισμό αύριο. Με αυτά που λέει ο Λεωνίδας ε, ε, Λοιπόν Νίκο Α Νίκο που είσαι αγόρι μου Θα σε κράζω νυχθημερών Είναι εδώ η σχέση σου και την άψες μόνη της ε, ε. Ήρθε ο Τάσος Που είσαι Τι να αυτά Άψες μόνο του τον άνθρωπο με στη νύχτα Και δεν τον συνόδεύσε. Ε, ε. Δεν τρέπεσαι λίγο Λοιπόν και όλο του ζητάς να χορέψετε Τι να χορέψετε ρε? Έλα Γιώργο Έλα Σταύρο μου Τι ακούμε και πότε το γράψες Δηλαδή από ποια συλλογή Αυτό με ενδιαφέρει Μα πεις, Γιώργο Ναι να μας πεις από ποια συλλογή είναι και πότε το γράψες Ναι αυτό είναι το Για να σου δώσεις να καταλάβεις μετά το 85 το 89 Ναι και τελείωσε το 96 Είναι σε τέσσερα μέρη ναι. Είναι ένα μικρό μέρος Που τελειώνει Και είναι αρκετά προφητικό Θα έλεγες ότι έχει γραφτεί σήμερα Αυτό να Άμε το πριν και αυτό πριν 30 χρόνια. Ωραία το ακούμε Σε ένα μεθύσι του παλιού καιρού Μέσα από έρινε στο ΕΣ Κάτω από το θρόνο του πατοκράτωρα βυθίζω το χέρι Στα μάτια των πανθύρων Σε ένα λουτρό ρωμαϊκό Με τα τυφλά ψάρια να ουρλιάζουν στην οροφή φυτρώνουν νύχια μονόκερον, ύστερα τα πόδια, τα σώματα, τα κεφάλια, τα κέρατα, χύνουν διαμάντια από τους κροτάφους, χλιμυντρίζουν νεαροσπίκες μαραδόσκονοι. Το είδωρο του πρωινού άστρου στην χωρό στα σύννεφα, εροδίαι ερωτεύονται πάνω από υφέστεια νερά όπου νησιά αναδύονται, κορίτσια και αγόρια χορεύουν γυμνά στα αρχαία κρογιάλια με κύμβαλα και φόρμιγγες, κάτω από το άλφα του κεντάβρου και χάνονται στη θάλασσα. Ακού παλιέ ιστορίε με λίσταρχου, αυτέ που φοβίζουν του σκοτεινού απεσταλμένου των καιρών. Η αρχαιότητα είναι ένα μάτσο κλειδιά μα, λένε, που μα απαγορεύουν να δούμε τον ήλιο, λέει ο ποιητή. Θα σπάσω όλου του καθρέφτε, να πέσουν οι ορανοξίστες. Πάει πολύ καιρό που γεννηθήκαμε. Βλέπω στα ηλεκτρικά τόξα το νέο έμβλημα των αρχαίων ναυαγών του μέλλοντος. Τύμπαν από ελεφαντόδοντο χαιρετίζουν τα ελληνικά επτάμινα καράβια τους ηλεκτρικούς αργονάυτες που πάνε στη Μαύρη Θάλασσα. Κατάλαβε πια τα δώρα των ονείρων, τους τεχνητούς πλανήτες, τις σκοτεινές αγυρτίες, την φωτεινότητα των συμβόλων, τους ήλιες, τους ήλιους στις μεταλλικές θάλασσες. Μέσα από τα συνθήματα των τείχων και από τους δρόμους που γέμισαν αστέρια βγαίνουν θίαση μουσικών. Μαζί τους ο Διόνυσος, ο Ορφέας, ο Όμηρος, ο Αχιλλέας, ο Οδυσσέας, ο Πυθαγόρας, ο Ηράκλειτος, ο Διογέννης, ο Σοκράτης, ο Κρίσνα, ο Σπάρτακος, η Υπατία, ο Αθανάσιος Διάκος, ο Μακρυγιάννης, ο Ρήγας, ο Βενιστελής, ο Μπολιβάρ, ο Άρης Μελουχιώτης. Γέμισαν οι έρημοι πολύφωτα που κρέμονται στον ουρανό. Αυτό είναι Γιώργο. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Ναι, είναι το πέμπτο μέρος από, μια, από ένα συνθετικό έργο πέντε μερών, α πούμε, και αυτό είναι το πέμπτο και τελευταίο. Και όταν είσαι Αθήνα, οπότε θα έρθει εδώ στο στούντιο να θυμηθούμε τα παλιά, να ξέρει. Στο λέω από τώρα. Λοιπόν. Έγινε. Και... Να σου πω χρόνια πολλά Ευχαριστώ πάρα εγώ. πολύ Σε σένα και σε όλους τους δικούς σου Να είσαι καλά Να, είσαι καλά, να έχεις πάμπολες εκπομπές Να τις δεκαχιλιάσεις Θα έλεγα Όσο είμαστε όρθιοι θα κάνουμε εκπομπές Στο 2019 ελπίζω να Να γίνουν όλα τα πράγματα καλύτερα όταν φύγει η Σαββούρα, όπω λε και εσύ, να δίνει στι καρδιέ τουλάχιστον των ανθρώπων μια πιο ήρεμη, πιο ήσυχη κατάσταση για να μπορούν και το μυαλό του να αρχίζει να σκέπτεται. Έτσι, έτσι, ακριβώ. Ναι. Λοιπόν, καλό βράδυ να έχει. Επίση, Γιώργο, μου γεια σου. Δώσει χαιρετισμού στου φίλου σου εκεί. Όλοι, όλοι σε ακούνε από όλα τα σημεία. Μην ανηστείς. Έγινε, ευχαριστώ mm. πολύ. Γεια χαρά. Αυτό ήταν ένα αδερφό από τι παλιέ βαρέε και παραμένουμε φίλοι μέχρι τώρα. Ο Σταύρο Ομίχα από τη Λαμία πλέον που μένει και θα βάλω ένα τραγούδι όπου όμω ενημερώνω τον τάσω ότι η σχέση σου είναι μέσα. Η σχέση σου είναι μέσα. Μπορεί, έλα παρακαλώ, μισό λεπτό. Βάλτε ακουστικά. Βάλτε ακουστικά, κάτσε. Λοιπόν, η σχέση σου είναι μέσα και λέει το εξή. Πριν μιλήσει, μισό λεπτό να βρω. Γιατί έφυγε από το τσέτερ και λέει. Ε, του λέει ο Κυψελιώτη Νίκο, είσαι λούγκρα, λέει ο Γιώργο. Και δεν απαντάει. Δεν απαντάει. Και λέει, για σου, Όμηρε, καλή χρονιά. Κάνει το παγώνι τώρα, κατάλαβε. Γνωρίζοντα ότι το έτερο του ήμισε εδώ, κάνει το παγώνι, λέει, για σου, όμη, Το δηλαδή, κουκιά παίρνω, κατάλαβε τώρα. Ναι, έχει, έχει παγώσει τώρα και κάνει το παγώνι. <laughs> ναι, ναι, έχει παγώσει και κάνει το παγώνι, ναι, Νίκο. Ναι, πού χορεύουμε... Νίκο χορεύεις... <laughs> <laughs> πού είσαι Νίκο... Με πούλησες... Α, ο Κιψελιώτης τον κράτης... Τώρα λέει "Παγώνη η Λούγκρα... Ναι. Με, πάντα ζεστη είναι... Νίκο με πούλησες... <laughs> Για τον τι έλεγες... Αλλά εμένα πούλησες... Ναι, είδες... Ενώ είχατε συνοηθεί να δώσει ραντεβού από κάτω... Να μείνει οι δύο γυναίκες μόνες τους... Μέσα σκοτάδι τώρα χειμωνιάτικα... Ναι. Δεν μιλάει, εξαφανίστηκε ναι. ναι, δεν μιλάει Πού είσαι Νίκο αγόρι μου, πού είσαι Βγες μπροστά, μην τρέπεσαι Έλα Νίκο, γελμπουρδάν δεν... δεν σε βλέπει κανένας Γελμπουρδάν Ναι, κάνει κρύος να φύγει άλλη χιονίση τώρα μόνο <laughs> ε, Τόσα πήγε να πιάσει το σταυρό Και ναι. σε ξέρει. <laughs> Παιδαράς <laughs> <laughs> Λοιπόν Έχω και δύο φίλες μου εδώ Θα τις δώσω το αγανικά ναι, ναι, να ναι. ε. ναι, να Θα δώσω ονόματα να βγήνε, Μπορώ να, να δώσω το όνομα Το όνομα μπορώ Είναι εδώ με τιμά με την αγάπη της και τη φιλία της Η θεάτυρα η φίλη μου Που την ξέρετε και από το Τσάτ Και η χρύσα η φίλη μου Από τον ημιτό που ήρθε εδώ Να μας δει και να μας Τιμήσει με την παρουσία της Πάμε ένα κομμάτι Το οποίο το αφιερώνουμε γιατί αρέσει και επανερχόμεθα αγαπητοί φίλοι εδώ Πολίς που γυρνάς, εικόνες εξωδευμού, αδύναμος να προσχειμάσ, Αυτού που σε λειτεύμου, σας δε μονάς να κουβαλάς, κόσμου τους χειμώνε. Τα μάτια της να κυνηγάς Παλιούς Πικρούς κανόνες Μοναξιά μου όλα Μοναξιά μου τίποτα Μη μ' αφήνεις τώρα είναι όλα πιο δύσκολα Καιρό τα μούλα, καιρό τα μούτι ποτά, ύμα φυνιστόρα, ύμον οραπιοτισπολά. Τις νύχτες δινεσε μικρό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 Αρενά στο αγγίγματο, του να μου μούλα, μου τίποτα μημα τυπούλα, μην ακούς το ρά, We will η no star We Αγαπητή φιλή, αλμπεντοδεκατέσταρα.com. Άγνωστη επισκέπτε, τι άγνωστη δηλαδή, τουλάχιστον κοιτάμε. Η άγνωστη ε, να γίνουμε γνωστοί. Καλησπέρα, Γιώργα, από την Κέρκυρα. Θα σε βγάλω σε λίγο στον αέρα, αγόρι μου, Γιώργος από την Κέρκυρα, από το ξεχνάω τώρα το όνομα, θα το θυμηθώ. Ό, το όνομα, το χωριό. Έχω και ένα φίλο μου εκεί κοντά, σου είπα προχτέ, και συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Έχουμε τον Ντασούλη εδώ, τη σχέση του Νίκου δηλαδή, τον Παράτσε. Άρα βλέπω διαζύγιο πλέον τέλο. Είναι πούλιμα, χοντρό αυτό να πούμε. Δεν βγαίνει τώρα ούτε στο chat η Λούγκρα ο Νίκο. Δεν βγαίνει και είναι και ο Κώστα σαν τα φιλαδέλφια εδώ. Περιγράψτε εσείς πώ περνάμε, για να μην νομίζω ότι του παραμυθιάζω. Τέλεια, τέλεια, παιδιά, είναι καταπληκτικά. Λοιπόν, παρακαλώ κύριε Κώστα. Εξαιρετικά, με πολύ καλή παρέα και καλή κουβέντα. Και δεν ήρθε η Λούγκρα. Όποιο δεν ήρθε χάνει σήμερα Έτσι. Έτσι. Έτσι. Έτσι. Εγώ αυτά τα κάνω για εσάς Γιατί κι εσείς με τιμάτε με την παρουσίαση εδώ ως Ακροατέ Και κάνω μια βραδιά για του ακροατέ Και με πουλήσανε τώρα να πούμε Α ναι συγγνώμη να σου ανοίξω Τώρα ακούς καλά Εντάξει λοιπόν οποίο θέλει μιλάει πρώτος Και λέτε ότι θέλετε για να μην νομίζουν Ότι του παραμυθιάζω μόνος μου Γι' αυτό το λέω Λοιπόν εδώ είναι δύο ε, πιστοποίηση άιζο. Ο Τάσος από τη μεταμόρφωση και ο κόσμος στα φιλαδέλφια. Να μην νομίζετε ότι κάνω χιούμορ που κάνω, αλλά εννοώ σοβαρά πράγματα μέσα από το χιούμορ εγώ. Λοιπόν, έχω και τις φίλε μου εδώ, τη Θεάτυρα και τη Χρυσάν, οπότε είμαι μια χαρά και σας έχω χεσμένους όλους. <Κι> λοιπόν, με πουλήσατε. Λοιπόν. Καλά, ο Ιθαγενή λέει: Έχω κόσμο σπίτι, τώρα δεν μα λέει και τι κόσμο όμω. Πολύ. Και κάτι το τσάκο, τι, μου τα λέει όλα. Και και το Βέβαια, μου... ε, θε... περιμένει, λέει, περιμένει. Στα μάτια γονίδι, θέλουμε να πάτε στη γωνία να ακούσετε τα γονίδια σας τα μυτοχόντρια, <laughs> ό,τι θέλετε. Είμαστε καλά, ρε ναι, Εμένα μου αρέσει. Ο γονίδι. Βεβαίω. Oh, oh. Του, έχει, έχει και στοιχόμενο νόημα. Μια γάβη δεν τελειώνει με ένα χωρισμό. Oh. Αλλά με τι τελειώνει. Ένα έρωτα σκοτώνει τον εγωισμό. Για πες τα σούλη τι θες να ακούσεις Τι να ακούσουμε Γιώργο βάλε ό,τι θέλεις εσύ Τι λέω ε... Βάζουμε Σκόπιο και άλλο και γονίδι Τι <laughs> κι επιλογή Λοδράσμα. θέλω να ακούσω Από Iron Maiden Το Alexander the Great Alexander the Great Iron Maiden Πολύ καλό κοστά Μπράβο Εντάξει εδώ δεν μπες με λαϊκά Είναι για άλλες ώρες Και ο γονίδη Και ο Καράς Και η Λυπή ναι. Το έχουμε κάνει και αυτό, έχω βάλει μου. και μπουγά εγώ Μαζί με Pink Floyd αγαπητέ μου Έχω παλιά εκπομπή σε ένα πάρτι που είχα κάνει Και είχε πάρα πολύ κόσμο και με κράζανε Από το τσάτ Και έβαλα μπουγά Μετά από Pink Floyd κύριε μου Έβαλε στην προηγούμενη εβδομάδα στο... Μα όχι Την καινούργια χρονιά την εκπομπή που κάναμε Εδώ μόνο οι φίλοι ναι. ε, Ένα εκπληκτικό κομμάτι του Μαργαρίτη του δρόμου του πουθενά που άκουσα Σωστό. Κομμά Μα αυτά είναι δουλειές, εντάξει. Ε. Αυτά είναι δουλειές. Λοιπόν, θα βρω εγώ αυτό που μου ζήτησες. Πείτε είναι και επίκαιρο. Λοιπόν, θα το βρούμε, θα το βρούμε, να, το, βρούμε, να το, βρούμε. το ψάξω να το βρω τώρα. Εγώ είμαι στο... Είμαι σίγουρος. Πέρυσι ήρθανε, τραγουδήσανε εδώ στη Μαλακάσσα, ναι, σε έναν ναι, ναι. κακό χαμό που έγινε, πάνω από 40.000 άτομα. Ναι, δεν, δεν μπόρεσα να πάω, ο το Τέλειωσε η συναυλία κατά τις 12.01 για να φύγουμε από εκεί να πάμε σπίτιά μας πήγε 2.30-3 ώρα πάρα πολλοί κόσμος αλλά το συγκεκριμένο κομμάτι δεν το τραγουδίσανε αν και ήρθανε στη χώρα της συγκεκριμένη που το γράψανε Μου φαίνεται ότι υπήρχε κάποιος λόγος δεν θυμάμαι τώρα δεν είμαι πρόχειρο να σου πω Δεν το έχουν τραγουδίσει σε καμία περιοδία Δεν τραγουδάνε λέει σε συναυλίες. Τώρα, τους το έχουν απαγορέψει η εταιρεία η οποία έχουν κάνει το συμβόλαιο από σεβασμό στο έργο που συμμετείχανε μουσικά δεν είμαι σίγουρος. <κοί> δεν είμαι σίγουρος αυτό και γι' αυτό δεν μπορώ να σου πω. Εάν έχεις κάτι να καταθέσεις να μου το πεις να το καταγράψουμε. Έλα. Πρέπει να φύγεις. Ωραία. Ξεκίνα να μας αποχαιρετάς και τι να... Για τελευταία έτσι ε, Πώς θα το πω, Μια και είσαι εδώ τώρα Κάτι που θες να πεις ε, Εγώ να πω να συνεχίσει Ο Αλμπέντο να έχει πάντα έτσι επιτυχίες Να ανεβαίνει συνεχώς ε, Και από μεριά μας να γινόμαστε όσο μπορούμε Καλύτεροι άνθρωποι μέρα με την ημέρα Και περισσότεροι Και περισσότεροι χωρίς ε, ΣΥΡΙΖΑ Έτσι έτσι γιατί έρχονται μέρα δύσκολε Έτσι έτσι Λοιπόν καληνύχτα από μένα Φιλιά πολλά σε όλο τον κόσμο Και στα παιδιά του τσάτ Και στο φίλο μου τον Νίκο Να πω εγώ λοιπόν εδώ στους φίλους μας ακούνε Ότι ο Ντάσος δεν το ξέραμε Μόνο από το τσάτ το γνώρισα Καταπληκτικό άτομο και χαίρομαι Που θεωρώ πλέον ότι είμαστε Ή θα γίνουμε φίλοι Μας έφερε και κάτι πορτοκάλια εδώ Να πούμε το ΠΕΚ θα μα βαράει Λαδάκι και είναι από ένα χωριό που έχω φίλου εκεί, στο Μαλανδρένι του Άργου. Οπότε θα τα πούμε και την άνοιξη δηλαδή. Έγινε για Στο χωριό. Έγινε. Λοιπόν, καλό βράδυ Νάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νάκη, καλή, καλή χρονιά και εδώ θα είμαστε. Καλή χρονιά. Βάζουμε ένα τραγούδι που το ζήτησε ο Κώστα στα Φιλαδέλφια, το Alexander The Great, για να αποχαιρετήσουμε και τον Κωσάκη, τον Ντασούλη και επανερχόμεθα αγαπητοί φίλοι. Iron Maiden. Oh, oh, Λοιπόν αυτό γράφτηκε για το... την ταινία Μέγα Αλέξανδρος και από ό,τι ξέρω και μου λέει εδώ και ο Τάσος δεν το παίζουνε στις συναυλίες δεν ξέρω αν έχουνε δέσμευση από την εταιρεία ή δεν το παίζουνε για... από μόνοι τους δηλαδή λόγω που έτσι γουστάρουνε Λοιπόν, δεν δε, δε έχεις υπόψη σου εσύ τι... Αποράς ποια... τα άλλα? Α ναι, συγγνώμη Τώρα ακούς? Τώρα... Τι έχω κάνει. Φημώνετε τη γνώμη του κόσμου, Τώρα φαίνεται. Τορακού. Τορακού, καμπάνα. Εντάξει. Λοιπόν, γιατί άλλαξε εσύ αυτό. Λοιπόν, τι φημώνουμε, Τον κόσμο. Λε. <laughs> Μάλλον. Εμείς Τώρα που ξεκινήσαμε να μιλάμε για το μέγιστο των Ελλήνων, νομίζω ότι. Συνέβη αυτό. Συνέβη αυτό. Συνέβη αυτό. Δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν σε αυτό το σταθμό. <laughs> Δεν είναι αυτό. τυχαία. <laughs> ε, βέβαια. Την τρίτη δεν πιάνουμε σύνδεση με το διαστημικό σταθμό Πέφτουν οι γραμμές <laughs> Κάτι γίνεται εδώ ε, Τι έχουμε πάθει Λοιπόν, για λέγε, για συνέχισε Ανεβάσω για τη φωτογραφία Τώρα εγώ εδώ που βγάλαμε τον Τάσο Και τον Κώστα στον Αλμπέντο τα, το 1,50 θα ψάχνουν να βρουν Τώρα 122 κιλά έτσι να ξέρει. Ναι. Και πόσο είπε 18 χρόνων υποτάσσου ναι, φεύγοντας φεύγοντα. Ναι, ναι. Έτοιμο το προξενιό Αν δεν διαφέρεται καμία Αφήνουμε ναι, τα το... τηλέφωνα του σταθμού Ε ναι μωρά επειδή δείχνει λίγο μεγαλύτερος Λίγο <laughs> Τι έχουμε πάθει Λοιπόν όλα γίνονται εδώ, εδώ. Θα φωνάξω και την προξενή τραγώ Έχω την κουμπούν ένα παιδί μου Κάνει αυτή τη δουλειά Καλά έχουμε πει ότι αυτές οι εκπομπές είναι που κάνουν και τη μεγαλύτερη επιτυχία Άμα ανοίξεις και, το, και την κάμερα ναι, Το Web TV Θα γίνει χαμός Ναι ναι όταν κάνω την κάμερα θα το Φωτό θα ανεβάσει, Λέει να βγάλουμε τον καλύτερο Ανεβάσαμε Duncan Ανεβάσαμε Αυτό Σε mm. λεπτά πες Λοιπόν, ας πούμε ότι έχουν πέσει παντού διάφορα να πούμε έτσι Εξωπραγματικά θέματα Λοιπόν, πού είναι το Facebook; Εδώ, να δούμε τη φωτογραφία Μισό λεπτό Να τι είναι η φωτογραφία Εδώ, παρακαλώ Μπείτε με στο face να δείτε τον, Το, Μπόστολενε λένε Και τον Κώστα και τον Τασούλη Τώρα Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη φωτογράφο. Έτσι. Έκανε εξαιρετική δουλειά Μα έχω εγώ Είμαι οργανωμένος Γι' αυτό θα βγω τώρα στη τηλεόραση εγώ Έχω αμπηγές Έχω στάιλίστα Έχω ε, Μακηγές Με κομπλέ Έτσι πήγα εγώ στο Άστρα τη βινόμησες Ε όχι βέβαια Τώρα θα πάω στην πάνια σε λίγες μέρες Θα πάω αυτή τη δομάδα στο φίλο μου το Φερεντίνο Πώς θα εμφανιστώ, Να σε ρωτήσω κάτι Δεν πρέπει να είμαι. Με... Οργανωμένος, εκφράζω μια κατάσταση Στον Παντίδη πιο εντυπωσιακά ήταν αυτά που έλεγε εκεί από το βιβλίο ή το κασκόλ σου Τι έκλεψε την παράσταση τελικά Α δεν ξέρω, πάντως ξέρω ότι έκανε 25.000 επισκέψεις σε μια εβδομάδα Και περιμέναμε κιόλας για να σε δούμε <ΣΣ1> <ΣΣ1> Είχε εκεί κάτι αθλητικά και αν είδαμε εκεί το βόλο τα τοπικά μέχρι να βγεις. Ναι, Ναι, ναι, ναι, ναι. Ε, ναι, εντάξει Τη διαφορά τώρα την κάνει ο, Πώ το λένε στο Άστα TV ο Βασίλης Δεν ο Βασίλης. υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλη εκπομπή ναι. Τέτοια στην τηλεόραση Όχι δυστυχώς παρότι είναι περιφερειακό κανάλι Δυστυχώς όσον αφορά το περιοδικό Είναι ο... και τα θέματα αυτά που διαχειρίζεται Ο Παντελής ο και ο Μπαντίδη στο Βόλο Ο Αλμπέντο εντάξει είναι άλλη ιστορία Και ο Λεκάκης αυτοί έχουν μείνει τον οποίο έχουμε πολύ καιρό να τον ακούσουμε εδώ. Ναι, δεν προλαβαίνει να έρθει αυτό. Είναι απλώ το, το βράδυ σε γυρίσματα, αναρτήσεις, εκπομπές εκπομπέ κλπ. Αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον η... η Τζάνι θα τον φωνάξει στην εκπομπή τη. Γιατί Κυριακέ, ξέρω ότι λείπει και δεν έρχεται σε μένα. Μιλάμε στα τηλέφωνα. Την άλλη Κυριακή, επειδή είναι πάρα πολύ σοκόνο μέσα και θέλω να ενημερώνεστε, θα είναι εδώ η κυρία Δάγιου σε δεύτερη φάση. Μια και προηγήθηκε η πρώτη της παρουσία εδώ στο καινούριο Αλμπέντο γιατί ξανάρθει ο Νίκος κάνει το παγώνι και λέει μπαντίδι στοπ αλλά για τον Τάσο δεν λέει τίποτα Νίκο βγες αγορι μου βγες ελεύθερα έφυγε ο Τάσος έχει δουλειά το παιδί έφυγε έμεινε εδώ ο Κώστας η Χρύσα και η θεάτυρα ε, Βιέ. Να μου μιλήσει, μην τρέπεσαι. Ε. Ο Μπαντίδη είναι top. Ο Καρποδίνη είναι επίση top. Ο Γιάννη λέει ότι εγώ έφτασα εδώ σε εμά, εννοεί τον Αλμπέτο, από Μπαντίδη. Νομίζω, Γιάννη, ότι είσαι από το Βόλο, αν θυμάμαι καλά. Ε... Είδα φωτό, λέει, να απολυθεί ο φωτογράφο. Μην το του φωτογράφου. θα απολυθεί ο φωτογράφο. Εμεί τραβάμε Naturale. Δεν βάζουμε ειδικού φωτισμού. Όπω είναι το στούτιο By Night. Οπ. Να την η Πού είσαι ρε κοριτσάκι μου δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Σε παίρνουμε τηλέφωνο. Είναι η Τερέζα εδώ, ανησυχεί. Σε Αυτό εκείνο μας έχεις... Μας έχεις προβληματίσει ρε παιδί μου. Πού είσαι ρε κοπέλα μου. Γιώργο, την τρίωρη την εκπομπή στον Παντίδη πότε θα την κάνεις. Ε, Μέσο Γενάρη. Τώρα από αυτή τη εβδομάδα και μετά Να δούμε εδώ πως θα εξελιχθούν τα πράγματα Και θα πάμε επάνω Εγώ δεν έχω πρόβλημα Του, του, του ζητήσανε Να είμαστε εκεί πιο πολύ ώρα να πούμε ε... Ξέρεις ότι δεν υπάρχει Καμία εκπομπή του Μπαντίδη Από τότε που έχει γίνει τρίωρη Που να έχει καλύψει μόνο ένα ερευνητής Ένας καλεσμένος Βάζει... είναι Πάντα τρία θέματα Ναι είναι δίκαιο του στρατική Βάζει στο τρίωρο από ένα θέμα στην κάθε ώρα ε, εγώ του έχω πει ότι αυτό είναι καλό για να μην πλήττει να έχει πολυφωνία και επικοιλία θεμάτων αλλά για κάποιους ερευνητές που έχουν πράγματα να πούνε ε, πρέπει να τους δίνει περισσότερο χρόνο δηλαδή μπορεί να κάνει δύο τον μία μισή ή ένα να πάσει εσύ δύο ώρες και εγώ μία ώρα σου να πω δηλαδή μπορεί να το μοιράσει ε, τώρα το κατάλαβε γιατί μπορεί να έχει ένα top θεμά και το άλλο να κάνει κοιλιά και χάνει είναι και δύσκολη συγκεκριμένη Τρίτη ενότητα της εκπομπή Γιατί μην ξεχνάμε ότι ξεκινάει και γύρω Στις 2 παρατέταρτο συνήθω. Πολύ αργά για κάποιον καλεσμένο ναι, Και δίτερα ναι, ναι, ναι, ναι, τον ναι, ναι, ναι, έχεις ναι. και από γραμμή Λοιπόν είναι λίγο μου ζητάνε Μια κοντινή φωτό Δική σου Οπότε που είναι ο φωτογράφος Παρακαλώ Φερακαλώ. Μια κοντινή από εδώ τον κύριο Κώστα Φερακαλώ. Να κατεβάστε λίγο το προβολέα γιατί θα το Έτσι λίγο να, να τον γυαλίσει να, φαίνεται, <laughs> να, να Καν, φαίνεται Μετά θα κάνεις like στο facebook Και έτοιμα φιλίας Για να σε δω και σένα έτσι σε... Λίγο ακόμα που, Εκεί που. κάπου εκεί Παιδιά σε... θα τα πω όλα Ο Ντάγκαν τον. Εκφρά της δυναμίας Του λέει σε αδική, σε αδική φωτό Και αφού σε αδική φωτό ο Αρίσταρχος λέει να βγάλει και τα δόντια σου να τα δούμε από την Κοσλαβία. <laughs> Όχι, ρε αγόρι μου, ακόμα. Αρίσταρχος είναι και συντοπίτη, Σάμιος Ναι, ο Σάμιο. Ο Σάμιος είναι συντοπίτη, δεν είναι μας Όχι, ο Μα ακούει, ακούει από την Κοσλαβία ο Αρίσταρχος ο φίλο μα. Αρίσταρχη, ήθελα να έρθω Βελιγράδι να κάνω διακοπέ φέτο. Δέκα μέρε Χριστούγεννα και δεν τα κατάφερα. Είναι ωραία. Βελιγράδι είναι ωραία. Θα πάω του χρόνου, Οδική. Οδική. Οδική. Τα αεροπλάνα τα φοβάμαι τώρα τελευταία. Με τα φθηνά τα εισιτήρια. Με πιο το τρέ... εύκολα πέφτουνε. Με το, τρένο, <laughs> με το τρένο είναι πιο καλά πάντω. Δεν το είχα σκεφτεί. Το, το τρενάκι είναι σούπερ. Πα Σαλονίκη από εκεί. Βελιγράδι. Τζι. Ναι, κάνει τη διαδρομή είναι και πολύ ωραία διαδρομή. Λέω το πω. Η τρένο διαδρομή. Άμα κλείσει το σταθμό, σε παίρνω μαζί μου. Για το καλοκαίρι λε. όποτε, κανονιστή. Ο σταθμό δεν θα λάβουμε τα μέτρα μας Λοιπόν, επειδή θα βγάλουμε και το φίλο μας Τον Γιοργάρα Από την Κέρκυρα τώρα να ετοιμάζεται Να βάλω ένα τραγουδάκι Για να τον εκαλέσω Στο τηλέφωνο Εδώ εμάς Στον αλπέντο 14.com Αγαπητοί φίλοι Υποτίθεται ότι ακούμε άγνωση επισκέπτε σήμερα Υποτίθεται Δεν θα σου εγώ Πώς να αγαπάς. Είναι μικρή μου πολλά που τα ξεχνά. Μη θέλεις να πάρει από όλους όσα μπορείς Χωρίς ούτε να σου δάκρυ να στερηθείς Την ομορφιά σου Αν στην αγάπη πέσεις και χάνεις μέσα τον καθρέφτη η ζωή γελά απατηλά Δεν τα σου μάθω εγώ πως να αγαπάς Μας, μην το ξεχνά. Το δρόμο σου πρέπει τώρα μόνο να βρει. σου πρέπει τώρα μόνο να βρει. ακόμα είναι νωρί. Την ομορφιά σου. Unless the naga Στην αγάπη, και Δεν θα σου μάθω έχω πως να αγαπάς. Εδώ είμαστε ακόμα εδώ φίλοι μου το Λάκη το Τσιρτανέλη και έχουμε εδώ την καλή την παρέα. Όμως. Θα βγάλουμε και έναν άλλο ψυχασθενή που κάθε και ακούει Αλμπέντο ε, 14 Το Γιώργο από την Κέρκυρα Καλησπέρα Καλησπέρα σας Γεια σου Γιώργαρα Καλησπέρα, χρόνια πολλά καλή χρονιά σε όλη την παρέα του Αλμπέντο Θύμισε μου το χωριό μουρέ το ξέχασα Κοντόκαλη Κοντόκαλη, μπράβο Να πάω να βρεις το φίλο μου τον Βασίλη τον σου έχω πει ε. Έχω ξεκινήσει αναζήτηση, ναι να, το, να τον βρω Ναι, δεν είναι δύσκολο. Ναι. είναι δυσκολό. Μένει στον δρόμο που πάει για κοντόκαλη. Έχει μια διαστάδωση δεξιά αυτό. Δεξιά. <χαι>, λοιπόν... Κάπου θα το πετύχω, κάπου θα... κάτι μου πει με φορτηγά, κάτι τέτοιο. Δεν ναι, έχει κάτι... φορτηγά και χωματουργικέ εργασίε. Τον εμβρή. Ναι, λοιπόν, ναι. Θα το κράξει, θα το θα του πει: Μου είπε ο Καρποδίνης να σου πω αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Θα τον κατακράξει και αν πάρτε τηλέφωνο. Ο Πάνος λέει από Θεσσαλονίκη Δεν βλέπουμε μεζέδες τους Έχουμε στην άκρη τους μεζέδες πάνω τώρα Είσαι με τα καλά σου Έχεις τρελαθεί Λοιπόν για πες μα τώρα Τι κάνεις εκεί πως είσαι Και γιατί ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα Που του κοινού ενδιαφέροντος Ξέρεις τώρα τι εννοώ Μας ακούνε σε όλο τον πλανήτη Και δεν νομίζω να έχει τρακ Δεν σε ξέρουμε Δεν σε έχουμε ξαναδεί ζωή μας όχι, ε, και εγώ χάρηκα πάρα πολύ, είναι μεγάλη χαρά και τιμή να βγαίνω στον Αλμπέντρο και να μ' ακούει όλος ο πλανήτης αυτή τη στιγμή. Ε, ένα track μπορώ να πω, το έχω. Ε, ήθελα να σε ρωτήσω τώρα το τραγούδι που έβαλες πριν βγω, τυχαίο δεν πιστεύω να έχει σχέση έτσι, δεν υπονοείς κάτι και ξέρω εγώ. Όχι, ήταν στη λίστα, είχα Λάκη και δεν το είχα βγάλει απλώς Γιατί λέει για την ομορφιά μου και τέτοια Κάτι τέτοια γι' αυτό Μα εντάξει αυτό δεν είναι κακό Εμάς δεν ενδιαφέρει και κουασιμόδος να είσαι Διότι δεν έχουμε εικόνα Εγώ θέλω να πω ότι όσο καιρό Ακούω Αλμπέντο Από πότε χρόνια Α είναι τόσο Είμαι νέος ναι Μια χαρά είσαι οι τέσσερα χρόνια Είμαστε στον 1,5 χρόνο μας βρήκε. Αλλά επειδή δεν ναι, ακούω από κινητό και δεν μπορώ να μπαίνω στο chat για να βλέπω και τα άλλα τα παιδιά τι λένε και αυτά <coughs> ναι. ε, και γι' αυτό σου στέλνω σε ένα μήνυμα οπότε να μήνυμα. Ναι, καλά κάνει εγώ όπως βλέπεις τα διαβάζω όλα σχεδόν ναι. λοιπόν. Έχει ανοίξει το μυαλό μου μπορώ να πω, περισσότερο ναι. ε, Έχω ακούσει πράγματα που ούτε τα φανταζόμουν και κάθε φορά είναι και κάτι διαφορετικό, είναι ένας κόσμος που δυστυχώς ο πωλής ο, σκ... ο κόσμος δεν το ξέρει, την πραγματικότητα δεν ξέρει ο πολύς ο κόσμος και ζουν όλοι σε μια φαντασίωση απλά. Αυτό ξαναπες το Γιώργακη, ξαναπες το, γιατί εγώ τα λέω και σου λέει Γουστάριο και μας βρίζει. Ναι. Ε, κοίτα, είναι δύσκολο και για να πιστέψει ο κόσμος ότι όλα αυτά που λέτε κι εσείς εκεί, και οι ερευνητές όλοι που δεν είναι φαντασία, είναι πραγματικότητα. Αλλά έχει μπει ο κόσμος πιστεύω τόσο πολύ βαθιά σε αυτό το λούκι που μας έχουν βάλει. Αυτό είναι Α δυνατή να κοιτάξει λίγο δεξιά και λίγο αριστερά. Εγώ και με δικούς μου ανθρώπους που προσπαθώ να κάνω έτσι μια κουβέντα και να μεταφέρω κάποια από αυτά που ακούω εκεί πέρα. Ναι. Ε, <χω> Οι περισσότερε περιπτώσει είναι αρνητικέ όλα αυτά. Δηλαδή, τι κάθεσαι και ακού και θα χαζέψει, ξέρω εγώ και κάτι τέτοια. Ναι, όταν λένε θα χαζέψει, εσύ, αυτοί δηλαδή είναι η έξυπνη Ναι, φαντάσου, ναι. Ε, ναι. Δώστε τα χαιρετίσματά μα, τα δέοντα τη μαμά του και άσου εκεί να Βεβαίως. τραβάνε το λούκι και να δίνουν και να ψηφίζουν αυτού που ψηφίζουν για να του βάζουν τώρα είναι η μόδα χωρί προφυλακτικό. Παλιά ναι, είχε σάς, και προφυλακτικό, <laughs> ναι. Όπω έλεγε και ένας... Έλεγε και ένας γιος του ενό Ινδιάνου στον πατέρα του, λέει: Γιατί εμείς έχουμε, λέει, ένα σιδηρόδρομο το όνομα, λέει, ενώ οι άλλοι λένε ένα όνομα και τέλο John, Jack, James, λέει: Παιδί μου, αυτή είναι, λέει, Γιάπιδες Εμείς είμαστε φιλοσοφημένο λαό. Λέμε τώρα Jim. Είμαστε, λέει, για κυνήγι. Γεννιέται ένα παιδί και λέμε το παιδί του κυνηγιού. Ας πούμε Ή yeah. έχει πιάσει χιόνι εκεί μας στον καταβλισμό Και λέμε το «η λευκή κορυφή Κατάλαβες τρύπιακα πότα <laughs> λοιπόν. <Έτσι>, Σωστά <laughs> Εγώ όπως σου στείλα και στο μήνυμα Ευχές και σε Λούγκρες και εμείς Έτσι δεν έχουμε τέτοια <laughs> Ναι Λούγκρες ε, όποιοι το όνομα καταλάβαν όνομα. Ναι Όντω μου έστειλε ένα μήνυμα και λέει καλή χρονιά ο Γιώργος από την Κέρκυρα Ευχαίσαι όλους σε Λούγκρες και μη Λούγκρες Οπότε ο καθένας παίρνει το, το προσανατολισμό του ας με καταλάβεις Ελεύθερα, ελεύθερα ναι Όσο πιστή, ελεύθερα Λοιπόν έχω και ένα άλλο φίλο εδώ που το γνώρισα πρόσφατα από το chat Αν και εσείτε βλέπεις τσάτ, το ε, Είχε έρθει και ο Τάσος εδώ Είμαστε μια μεγάλη παρέα και αυτό το... Εγώ σε... τους βγάζω επίτηδε Για να πιστώνουν ότι δεν μπουλάμε τρέλα εδώ στην ουσία Δεν μπουλάμε τρέλα Κάνουμε τα αντίθετα του άλλους για να είμαστε καλά Οι άλλοι την πατήσανε και ας προσέχανε Την πατήσανε και μυαλό δεν βάζουνε Κιόλας ε, Και εγώ μπορώ να πω Ο καθένα αν ανοίξει λίγο τα μάτια του Και δει λίγο μπρος πίσω δεξιά αριστερά Θα δει κόσμο να φεύγει 30, 35, 40 χρονών από εμφράγματα, από αρρώσεις εγκεφαλικά τέτοια και οι λύσεις και τα θέματα είναι όλα μπροστά μας. Μπορεί ο καθένας να κάνει για τον εαυτό του να, να γλιτώσει από, αυτή, από αυτό το λούκι που μας έχουν βάλει και, και είμαστε όλοι χωμένοι μέσα Έτσι. και να βγάλουμε λίγο τη μύτη έξω γιατί αυτοί έρχονται και παρέρχονται αλλά με τον ίδιο σκοπό είναι όλοι. Εκλογέ θα έρθουνε, αποτέλεσμα δεν θα αλλάξει. Έλα, Τουλάχιστον Ε. τουλάχιστον αφήνουν τη δουλειά του και εμεί τη δουλειά μα. Λοιπόν, εδώ ο φώτη που θα του πούμε και χρόνια πολλά λέει: Άλλοι κοιτάνε τι οθόνε και εμεί τον ουρανό. Μπράβο, φώτη, πολύ καλή ατάκα, αγόρι μου. Παρα πολύ καλή. Έχω εδώ το φίλο μου, τον Κώστα, τα φιλαδέλφια. Θέλω να πει κάτι στο Γιώργο, είναι συγκέρκυρα. Δεν τον έχω ξανή η ζωή μου, δεν τον ξέρω. Σου ομιλώ. Όλοι μαζί μια παρέα εδώ. Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, Γιώργα, <Και> να είμαστε καλά. Θα έρθει το βιβλίο, ή το έχω στείλει και έχει έρθει. Δεν θυμάμαι. Όχι, όχι, από αύριο, περιμένω και εγώ. Ναι. Ωραία, ωραία, θα έρθει με στην εβδομάδα. Του Μιχάλη, δεν ήθελε εσύ, νομίζω. Όχι, τη Δάγιου. Α, τη Δάγιου, ναι, ωραία, ωραία. Ναι, ναι. Έχω ζαλιστεί. Θα το βάλω και το στην μιχ... άκρη. Του Μιχάλη το πήρα. Α, το έχει πάρει. Μπράβο. Ναι, ναι. Άρα δεν έκανα λάθο. Είναι την ναι, ναι, ναι, προηγούμενη ναι. φάση ο Γιώργο. Εντάξει Γιώργαρα, χάρηκα πάρα πολύ Καλό να σε πάτε καλά. καλή χρονιά σε όλου. Ε, Επίση, επίσης. να σε καλά πάντα. Καλό βράδυ, γεια. Yeah. Λοιπόν, ο Γιώργαρα από την Κέρκυρα δεν λέμε επίθετα ποτέ. Ρόδο, ρόδο. Όχι, από την Κέρκυρα είναι αυτό. Από την Κέρκυρα, από το κοντόκαλι. Ρόδο είναι ο κουμπάρο μου, Α, ρόδο είναι ο κουμπάρο. Ε, είχαμε, τον ε, στείλαμε. Αδιάβαστο. Το κουμπάρο μου. Του κάναμε ένα δώρο και του λέμε πάρε να παίζεις, ένα λούτρινο είχαμε και το πουλήσαμε. Το είχαμε βγάλει πληστηριασμό, μια φορά σε μια εκπομπή η Κουμπούνη και το πήρε ο, ο Κώστας. Λοιπόν, πάμε να μουσικό διάλειμμα, άκουσουμε λίγο ε, Marvin Gaye από τη φίλη και πανερχόμεθα. Από τη φίλη, Αλβέντο 14 τελικά επισκέπτε με πολύ καλή παρέα σήμερα. Βγάλαμε στον αέρα το φίλο μου το Σταύρο, το Μίχα από τη Λαμία, από την παρέα τη δεκαετία του 80, το Γιοργάρα τώρα από την Κέρκυρα, την κυρία Τζάνι, ήταν εδώ ο Τάσο. Η σχέση του δεν ήρθε όμω και ο κόστο ο φίλο μα τα Φιλαδέλφια, επίση είναι η χρυσάδο και οι απλά δεν βγαίνουν στον αέρα γιατί είναι βραχνιασμένε απόψε. <laughs> Λόγω. Λόγω κρυολογήματος... Έχω την αίσθηση ότι θα πλησιάσουν το μικρόφωνο σε λίγο και θα πούνε την καλή νύχτα του Όμω. Το, το μια το καλή νύχτα. Δεν το λένε Λες, ε. Είναι ντρέποντι μόνο. Καλά. Ναι, είναι... εντάξει. Αν ντρέπεσαι, ντρέπεσαι. Εγώ δεν πιέζω ποτέ κανένα ναι. να κάνει κάτι με τη βία. Ποτέ. Λοιπόν, η πρότασή μου η εξή. Μια και πήγε η ώρα 11. Όποιοι είναι μέσα, έχει πάρα πολύ κόσμο να μου πείτε τι επανάληψη θέλετε να σα βάλω για να αποδεσμεύσω και τα κορίτσια. Γιατί πρέπει να πάνε σπίτια του νύχτα και κυκλοφορούνε μόνο του. Τζεγκάνη και τον Κώστα, ο οποίο ήρθε και αυτό από τα Φιλαδέλφια και έχει και ένα ψοφόκριο τη μέρα που σε γνώρισα. Έχει. Όπω λέει ο άλλο, μπαίνει η βροχή λέει: Το σπασμένο μου το τζάμι. Και έχει κάνει επιτυχία. Φεράρι έχει. Ναι. Ε, και, βάλε, και δεν δίνει 50 ευρώ να φτιάξει το τζάμι. Και μπορώ να σου πω ότι σε κάποια συναυλία που έδωσε τώρα τελευταία για κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό, δωρεάν φυσικά είσαι έτσι, ναι. είχε 10.000 κόσμο. Mm. Το χώρο που ήταν να μαζευτεί δεν χωράγει τόσο. Ε, γι' αυτό δεν πρόκειται να βγούμε από τα μνημόνια. Βέβαια, εγώ για την κακοκαιρία προτιμώ το Μπασχαλί τον Τριζί. Το είχα παλιό καιρό τη μέρα που σε γνώρισα. Αλλή, άλλο, επίπεδο. άλλο επίπεδο. Λοιπόν. Να πω και του ε, λέει ε, Έπιασε τώρα η Κρυς με... Μπήκε αργά Και έπιασε συζήτηση με τους άλλους και... Πάρε μας ένα τηλέφωνο κοριτσάκι μου Δηλαδή μας βάζει να ανησυχούμε Και δεν πες σαν τηλέφωνο να μην κάνεις Ρώταγε εδώ η, η φιλενάδα σου που είναι εδώ Η άλλη φιλενάδα σου Δηλαδή τι είναι αυτά τα πράγματα να πούμε Με γραμμένο Λοιπόν Εγώ θα βάλω αυτό τώρα Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους ήταν εδώ και το του διό και εκτός και στον Κώστα. Μια κουβέντα παρακαλώ τελευταία. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ που μου δεσες τη δυνατότητα να έρθω εδώ και να περάσω πάρα πολύ όμορφα τη βραδιά μου. Θα την πέρναγα μαζί σου αυτό είναι σίγουρο αλλά από το σπίτι. Αλλά η πλάτη είναι, σωστά. Να είμαστε αυτό. εδώ παρέα. Έτσι, λοιπόν. Και εγώ να σα ευχαριστήσω και όλου που ήταν μέσα σήμερα και είχε πάρα πολύ κόσμο ενώ δεν είχαμε θεματολογία. Άρα αυτό δείχνει ότι ανεξαρτήτω καλεσμένων και θεματολογία, ο κόσμο είναι μέσα. Έχουμε γίνει μια μεγάλη παρέα. Αυτή ήταν η στόχευση, αγαπητοί φίλοι. Και έχει επιτευτεί και θα είναι αυξανόμενη αυτή η κατάσταση, να είστε σίγουροι. Ευχαριστώ, Κωνστά. Να σε πάντα καλά. Καλή χρονιά να έχει. Ε, να ευχαριστήσω όσου όλου ήταν μέσα στο τσάτ και στη συχνότητά μας τον Τάσο που ήταν εδώ τον Κώστα, τη Χρύσα, τη θιάτηρα, τον Γιώργο από την Κέρκυρα τη Μαρία, τη Τζάνη που βγήκε στον αέρα τον Σταύρο από τη Λαμία και αφού θέλετε σαραγά τηλεμεταφορά για να τηλεμεταφερθείτε τσάμπα είναι, δεν πληρώνετε τώρα τίποτα εκδρομέ μεταφορέ ο Σαραγάς θα... Μα δεν <ρξελίδε> με αφήνουν να κάνω εκπομπή Τε Όλοι έρχονται εδώ υπα... Δεν βγαίνετε να πείτε μια καλή Τι είναι αυτά δεν στη λίγο μολε. Λοιπόν Να είστε όλοι καλά Καλή χρονιά να έχουμε Την Κυριακή θα είναι κοντά μας η Δαγιού Η Ελένη Να παίρνετε βιβλία εδώ των ερευνητών Του στηρίζετε και άμεσα και έμεσα Το ένα Το άλλο είναι αύριο ξεκινάμε 8 η ώρα με... Μαρία Τζάνι, 10 η ώρα. Νάντι Παπαμίτσο από το στούντιο τη Κρήτη μαζί με τον Τιτανοτεράστιο φίλο μα Λεωνίδα Μπίλη. Μην τη χάσετε την κουβέντα. Τεράστιος ο Λεωνίδα έχει έρθει και εδώ. Θα ξανάρθει. Η παρέα του Αλμπέντου είναι ένα μπετόν αρμέ. Υψηλού επίπεδου και δεν χτυπιέται με τίποτα. Λοιπόν, καλή χρονιά να έχουμε όλοι. Να μα φωτίσει το πνεύμα του Άγιον που γιορτάει σήμερα και όσοι εορτάζαν σήμερα και αύριο βεβαίω και εδώ θα είμαστε. Καλή συνέχεια θα βάλω σαράγα.